Φίλε και φίλοι του Radio Music Heaven. Καλησπέρα σα. Στο μικρόφωνο του σταθμού, ο Μιχάλη, ο Μάικ Κλάβερ, και ακούτε την εκπομπή εξ την εκπομπή του Music Heaven για την ανάγνωση του βιβλίου, αλλά παραναπάνω -πάνω για του αναγνώστε. Είναι τέμια μια υπέροχη εβδομάδα ψη καιρού πώ συνηθίζουμε να αρχίζουμε κάθε φορά την εκπομπή και πραγματικά σήμερα ε, ήταν μια μέρα που ευνόησε πάρα πολύ όσοι ήθελαν να βγουν έξω και να βολτάρουν και τώρα όμως που πέφτει σιγά σιγά ε, ο Λίλος και Ρωσίνη να μαζευτούμε μέσα να πάρουμε το ζεστό μας κατά προτίμηση ρόφημα, και να ακούσουμε το Music Heaven να ακούσουμε το Xlibris που φιλοδοξεί να σας να κρατήσει μια καλή παρέα για το επόμενο δύο ώρο. Καταρχάς, να μην ξεχάσω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους του σημερινούς εορτάζοντες και είναι αρκετοί, μεταξύ των οποίων και υποφαινόμενος, αλλά ε, ελπίζω να μην έχετε πολλές ε, υποχρεώσει και έτσι να καταφέρετε να ακούσετε λίγο και την ε, εκπομπή μας. Εν πάση περιπτώσει γι' αυτό υπάρχει οικογράφηση. Όπως ε, είχα πει, έχουμε ξεκινήσει μια σειρά συνεντεύξεων με ανθρώπους που ε, συμμετέχουν ενεργά στο ε, χώρο που κινείται και η εκπομπή στους συγγενείς της εκπομπής χώρου να το πούμε έτσι και επειδή είδα ότι υπάρχει μια α, η πρώτη εκπομπή έγινε ευνοϊκά δεκτή να το πω έτσι από εσάς τους ακροατές θα τη συνεχίσουμε και βλέπουμε στον απόϊχο του φαντάστικον που όπως σα είχα πει μας δίνει ε, με άφησε προσωπικά ενθουσιασμένο κατάφερα και εξασφάλισα μια συνέντευξη με τον πρόεδρο του Σιλόγου των Φίλων του Φανταστικού γιατί ξέρετε, δεν γίνεται ποτέ στην τύχη, όλα θέλουν πολύ οργάνωση. Και συζητήσαμε μαζί για όλη αυτή την δύσκολη αλλά και υπέροχη πορεία συλλόγμα, που μα έφερε πριν από ένα μήνα, 3η με 4 Οκτωβρίου, στο Αμερικανική Ένωση στο Φανταστικό 2015. Θα πάμε να ακούσουμε φυσικά το πρώτο μας α, τραγούδι. Ε, τα τραγούδια όπως συνήθω όταν έχουμε συνέντευξη είναι επιλογές κατά βάση των και θα πάμε μετά στη συνέντευξη. Ασκούσουμε το πρώτο κομμάτι που επέλεξε ο καλεσμένο μας. <σχελίου>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 Of a thousand wings It shines upon the one And the day just just begun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 Temple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 Of a strong right hand, they know of the champ. Νομίζω πω όλοι αναγνωρίζετε από του Ρήμπου, το The Temple of the King, κλασικό κομμάτι και να καλησπέρισω και του ακροάτε που έχουν ήδη συνδείξει και μεσά Που ξεκινήσα πρώτα από την Έλληνα και την Ευελίνα, φυσικά τακτικότατε ακροάτε τη ΕΚΠΙΣ, τη ΡΕΑ. Και, και αυτή η τακτική ακροάτρια και τόσο το τσάς μα κρατάει παρέα όπως και ο Γιώργος, συμπαραγωγός. Ο, ε, ο Γιώργος ε, είναι το παιδί που μας κρατάει παρέα με το επιλεκτικά και έντεχνα αμέσως μετά, 7 η ώρα, θα ακούσετε την εκπομπή του. Να σας ευχαριστήσω και για τις ευχές. Η μέρη, τη θα πείσω, την παραγωγό μέρη, όμικρον, εγώ θα επιμένω μέρι μου και φυσικά και τους φίλους μας από τα άλλα μέσα μας ακούν και μας έχουν στείλει μηνύματα και είναι αρκετή η Τζένι που μας, μας έχει στείλει τις καλησπέρες της μέσω Facebook όπως μπορείτε να κάνετε και εσείς από τις σελίδες της εκπομπής να καλείσουν επίσης και την ΙΟ uh, με το που σας έχω μιλήσει για το γνωστό της uh, blog το στήλιο ριβγός που σας είχα πει μας στέλνει και αυτές οι καλησπέρες μέσω Goodreads που μπορείτε και εσείς να το αξιοποιήσετε και φυσικά, να, να με ξεχάσω, τους ακροατές μα ακούνε μέσα του Live24, καθώς και όλου ε, το, τους φίλους που μας ακούνε από το α, που γνωριστήκαμε στο Φαντάστικο, τους φίλους μέσα, που, που και ακούνε τη σημερινή εκπομπή. Και πάμε να ακούσουμε, γιατί είπαμε πολλά με τον πρόεδρο του συλλόγου που διοργάνω στο Φαντάστικο Πάμε να ξεκινήσουμε να ακούμε τι μας είπε. Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, είμαστε εδώ στη δεύτερη συνέντευξη της εκπομπής και μαζί μας είναι ο Θανάσης, ο οποίος είναι πρόεδρος, αν τα λέω καλά, καλά διόρθωσέ με Θανάση, της Οργανωτικής Επιτροπής του Φαντάστικον. Ακριβώς. Καλησπέρα, Μιχάλη, και από μένα, από την Αθήνα. Είμαι ο, ο πρόεδρος του συλλόγου φίλων του φανταστικού, όπως είναι το επίσημο όνομά μας. Oh, okay. Ή αλλιώ Φαντάστικων, ε, που είναι το αναγνωρίσιμο, έτσι, <laughs> το Ακριβώς, το αναγνωρίσιμο. Ε, και ήρθα εδώ πέρα μετά την πρόσκλησή σου, που σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που να, να, μιλήσουμε... Τίποτε, να μιλήσουμε, τίποτα για να μιλήσουμε για παντός επιστητού. Έτσι. Είχα υποσχεθεί στους ε, ακροατές της εκπομπής Ήδη έχω κάνει μια εκπομπή αφιέρωμα στο Φαντάστικον Και είχα υποσχεθεί ότι δεν θα είναι μοναδική Θα συνεχίσουμε και θα το παρακολουθούμε από κοντά Επομένω, κράτησα την υπόσχεση και προς τους Και... Αυτές τις μέρες, πριν από δίκες μέρε, μέρες, συμπληρώθηκε ένας μήνας από το Φαντάστικον 2015, το πρώτο συνέδριο για το Φανταστικό που έγινε στην Αθήνα. Θανάση, ένα μήνα μετά, ποια είναι τα αισθήματά σου. Τα αισθήματά μου, εντάξει, θα μιλήσω για τα δικά μου, θα μιλήσω και για το λόγου και συνήθως συμπίπτουνε προκειμένου. Ε, είμαστε, πώς να το πω, ε, περάσαμε από ε, μία στιγμή πολύ μεγάλης ένταση και κούρασης, σε μια, πλέον είμαστε σε μία κατάσταση εφορια θα έλεγα, ε, και μεγάλης ικανοποίηση. Ε, mm. Λοιπόν, γιατί κατά κύριο λόγο ήταν ένα πολύ πετυχημένο διήμερο, ήταν ένα πολύ πετυχημένο, όχι μόνο από την οργανωτική πλευρά που είναι το δικό μας κομμάτι, αλλά το πιο σημαντικό σε αυτό, γιατί το κάνουμε, γιατί το αγαπάμε, είναι ότι ο κόσμος ήρθε, ευχαριστήθηκε, πέρασε πάρα πολύ καλά, όπως ξέρεις και εσύ από προσωπική. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, είδε πράγματα που δεν είχε ξαναδεί μερικοί από αυτούς ε, ξαναβρεθήκανε παλιοί γνωστοί ξανά σε αυτό το χώρο και δημιουργήθηκε μια τέτοια πολύ όμορφη κατάσταση σε αυτό το πεστίπαλο Ναι και ελπίζω ότι οι ακροτές που μας ακούνε είχαν ακούσει και την προηγούμενη εκπομπή που έκανα και εκεί και χαίρομαι που συμπίπτουν ε, τα αισθήματα να το πω έτσι εγώ ήμουν και συγκινημένος ως Παλι... Παλιό, να το πω. Εντάξει. <laughs> ε, το λέμε για παλιό γιατί θα φαίνονται και τα χρόνια μα. Ναι ναι, θα... ναι, ναι. <laughs> λοιπόν. Όχι, όχι. Είναι κάτι που πραγματικά το είχα πει στο ακροτέ. Εγώ προσωπικά το περίμενα 20 χρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει. Ελπίζω τουλάχιστον η αναμονή να άξιζε τον κόπο. Φα... Να ω το τέλερα, κόπο. Αλλιώ δεν θα, θα φιέρωνα και δεν θα είχα σκοπό να φιέρωσω και τόσε εκπομπέ. Σίγουρα, σίγουρα. <laughs> και καταρχά <laughs> να σε ευχαριστήσω και για την πρώτη εκπομπή που έχει κάνει για το Fantastical. Έτσι, επίσημα και από την πλευρά του λόγου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ συγκινητική. <laughs> <laughs> Ακριβώ όπω είπε. Ήταν, ήταν συγκινητικό για όλου μα. Πράγματι. Ε, να πάμε όμω να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Ναι, βέβαιος, βέβαιος. Να πω στου ακροτέ, βέβαια ότι στις επιλογές των τραγουδιών γι' αυτή την εκπομπή με βοήθησε φυσικά ο Θανάσης όπως ξέρετε αγαπητοί ακροτές ήθεστε οι καλεσμένοι μας να βοηθούν με τις δικές του προτάσεις στην επιλογή των τραγουδιών Πάμε να το ακούσουμε Βάσαμε Black Sabbath, The Wizard, εύευε. Είπαμε το φανταστικό, σχολούμαστε; λίγο πηρεασμένε προ τα εκεί οι επιλογέ μα. Να καλησπέρισω και τον Λάμπερο και την... να ευχαριστήσω και τη Μέρια της τι Και έκανα μικρό το δεύτερο τραγούδι, όχι το πρώτο. Εν να συνεχίσουμε με τη συνέντε. Στη συνέντευξή μας ε, όμως. Και επιστρέφουμε εδώ πέρα στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του Φανταστικού και του Φαντάστικων όπως είναι πιο γνωστά, το Θανάση. Και Θανάση, θα... ήθελα να τα πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή αρχή λίγο. Για να... yeah. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον μετά από ε, όλα αυτά τα οποία είπαμε να δούμε πώς ξεκίνησε, ποιήμαζευτεί ποιοι μαζευτήκατε, δεν σημασία τα πρόσωπα αλλά θέλω να σα πω, πού γεννήθηκε αυτή η ιδέα να γίνει το φαντάστικο η ιδέα, η αρχική ιδέα και θα, θα προσπαθήσω να μην μακρηγορίσω γιατί είναι και λίγο μεγάλη η ιστορία δεν είναι, είναι πρόβλημα, είναι ε, δύο οι εκπομπείς είναι αξία, αξιομνημόνευτη λοιπόν αυτή η ιστορία ε, ξεκίνησε από δύο παιδιά, τα οποία είχαν την ιδέα να κάνουν ένα ένα φεστιβάλ έτσι, Λέβαια. ή στην αρχή το προκειοσέγγισαν κυρίως να κάνουν ένα λογοτεχνικό δίμηρο, το οποίο και κάνανε. Mm -hmm. Και σιγά σιγά πάνω σε αυτό το, το λογοτεχνικό δίμηρο μαζεύτηκε διάφορο κόσμο, Και γνωρίσανε κι άλλα άτομα, ποιος του αγαλύθανε κοντά γενικότερα. Και είπαν να το διευρύνουν και να κάνουν κάτι πιο έτσι, οργανωμένο και πιο μεγάλο και πιο σοβαρό. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και έτσι πρέκυψε και ο σύλλογο φαντάζομαι. Ναι και μετά από διάφορες συζητήσεις και ζημώσεις για να το πούμε και έτσι όμορφα mm -hmm. ε, καταλήξαμε στην, στο ότι πρέπει να ιδρυθεί ένας σύλλογος, ένας πολιτιστικός σύλλογος μη κερδοσκοπικός γιατί είναι κάτι που είναι αναγκαίο, δίνει κύρος, δίνει μία ε, φαιρεγγιότητα στις δραστηριότητες Σωστά. Ε, γιατί εγώ γιατί το έχω ξαναπεί κι αλλού, είναι πολύ διαφορετικό να πάει κάποιος σαν Μονάδα να ζητήσει έναν χώρο, και είναι διαφορετικό να πάει κάποιο σαν πολιτιστικό σύλλογο. Ναι. Έχει άλλη, άλλη χρειά, α πούμε, στο ημέτησή σου. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά ε, με διάφορε συζητήσει περαιτέρω δώσαμε μορφή στο τι θέλαμε να κάνουμε. Γιατί εντάξει, το να κάνει φεστιβάλ ακούγεται ωραία, αλλά πρέπει να κάνει κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή τι ακριβώ κάνει. Mm -hmm. ε, οπότε βάλαμε κάτω τα πλαίσια στα οποία θέλαμε να λειτουργήσει. Αυτό το εγχείρημα και ξεκινήσαμε κάνοντας κάποιες μικρές δοκιμαστικές εκδηλώσεις. Το είναι αυτό που είχα πει στους ακροτές, το The Way του Fantasticon. Α, ακριβώς. Ναι. Το οποίο, ναι, δυστυχώς δεν πόρεσα εγώ να παρακολουθήσω, δεν δε, δε οι υποχρεώσεις, να παρακολουθήσω όλο Έξι. το δρόμο. Είναι λίγο δύσκολο για ο συνέκτος Αθήνων, το αναγνωρίζουμε αυτό. Ε, εντάξει, είναι, δυστυχώς ε, ακόμα περιοριζόμαστε εντός ε, Αθήνων. Είναι, είναι η κατάσταση λίγο δύσκολη και δεν βοηθάει και το οδικό δίκτυο να το πω έτσι. Oh, <laughs> καθόλου, δεν βοηθάει καθόλου. <laughs> λοιπόν <laughs> Αλλά για να πραγματεύουμε στο θέμα, ε, είχαμε ξεκινήσει και είχαμε κάνει μια εκδήλωση στο Second Skin, στο Gazi, ε, που ήταν... Σαν μια μικρογραφία του φετινού, φαντάστηκε. Ήταν έτσι. η εκδήλωση του Μαου, αν θυμάμαι καλά. Αυτή, η... Όχι, αυτή ήταν okay. η εκδήλωση του Νοεμβρίου. Ήταν τέτοια η, εποχή προ... ακριβώ. Τέτοια πρώτη, πρώτη εκδήλωση. Μπράβο, η μπράβο. Πρώτη, πρώτη εκδήλωση ήταν Ο... κάπου 7 Νοέμβρη. Δεν θυμάμαι κι εγώ τι ημερομηνίε ε, απ' ε, Αν θυμάμαι καλά, 8 με 9 Νοέμβρη πρέπει να είναι. 8 με 9, ναι, εντάξει. Είναι, εγώ εγώ, εγώ και, η και εγώ. Αν <laughs> δεν τα πάμε καθόλου καλά ποτέ. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ε, και ξεκίνησαμε εκεί στο Second Skin, κάναμε μια μικρογραφία ε, του φετινού Φαντάστικων. Και... Φαντάζομαι, <laughs> τα συμπεράσματα σας βοήθησαν να οργανώσετε να καλύτερα το, το Φαντάστικο, να το πω έτσι. Ναι, ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μας. Mm. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για το τι εμπεριέχει η οργάνωση ενό. Ε, ενός φεστιβάλ, ενός διημέρου, γιατί και εκεί ήταν διημέρο. Ε, μάθαμε ότι πρέπει να, να κρατήσουμε την ερασιτεχνική προσέγγιση με την νέα τη αγάπη, αλλά να βελτιώσουμε τη δικιά μας οργάνωση, την εσωτερική, mm. για να είναι πιο όμορφο και πιο εύκολο για μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι την πρώτη-πρώτη εκδήλωση mm. ε, κουραστήκαμε. Αλλά το λέω με την καλή ενέτηση κουρασίτηση, δηλαδή γιατί μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και είδαμε πάρα πολλά ε, ας πούμε ε, περιθώρια βελτίωση σε αυτό που κάνουμε. Έτσι, Έτσι πολύ, ναι. σωστά, πολύ σωστά και είναι αυτό που πολλές φορές συζητώ και με τους ε, α, συζητώ εντάξει το οργείο, είναι και λίγο μονόλογος που λέω στους ακροατέ ότι ε, όχι μόνο για το φανάστικο για πολλά πράγματα για τα βιβλία για τις μεταφράσεις για την εμέλεια των κειμένων. γενικά οποιοδήποτε ε, δουλειά, οποιοδήποτε καλό αποτέλεσμα βλέπουμε στο τέλος, δεν έρχεται ε, ουρανοκατέβατο δεν πέφτει okay. με το πότε θέλει, θέλει υδρότα να το πω έτσι τρέξι μου. Θέλει πάρα πολύ, τρέξι μου και κάτι που στην Ελλάδα δεν το λέμε και δεν το κάνουμε πράξη, παιδεία δεν είναι μόνο το σωστό παιδε είναι και το λάθος, μπορούμε να μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη, δεν είναι κάτι απαραίτητα αρνητικό έτσι. Α, πάρα έτσι. Έτσι. Χαίρο, χαίρομαι που το θέτεις ε, το θέμα αυτό ε, το σωστό και το και το λάθος είναι γιατί στη, στη χώρα μας πράγματι έχουμε, ε, δεν ξέρω, φταίει η ιδιοσυγκρασία μας, δεν, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάπου το λάθος το αντιμετωπίζουμε με, με στραβό τρόπο θα έλεγα. Έξε, πιστεύω ότι αυτό προέρχεται κυρίως από το σχολείο, από μικρές ηλικίε, όπου ε, το παιδί το οποίο κάνει λάθος τιμωρείται είτε λεκτικός. Από τον καθηγητή mm -hmm. ε, χαρακτηρίζεται ή διορθώνεται με άσχημο τρόπο ή μετά ακριβώς επειδή και τα παιδιά του αντιλαμβάνεται το ότι είναι κάτι αρνητικό από την πλευρά του καθηγητή ή ανταμετωπίζει την την, τον χλεβασμό των συμμαθητών του. Οπότε και αυτό αυτόματα το κάνει να μην θέλει mm -hmm. να πει κάτι λάθος. Έτσι. Να μην θέλει, δηλαδή, να πει τη γνώμη του και να, και να ε, ε, πει κάτι λάθος. Mm. Λοιπόν. Οπότε, εντάξει, ισχύει αυτό, δηλαδή, είναι, είναι ένα θέμα γενικότερα ελληνικό λίγο. Εντάξει, ναι, είναι γεγονός και είναι ε, πολύ γρήγορα γιατί, εγώ θυμάμαι, και... Παλιές εποχές που το fantasy δεν ήταν και, στα, και το πιο δημοφιλέ είδο, που κολλούσαν τις ταμπέλες. Ήτανε, ξέρεις, έχουμε μια ευκολία κολλάμε ταμπέλες και δεν μην ψάχνουμε το γιατί και το πώς που υπάρχει από πίσω, από κάτι. Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Όντως. Είναι τόσο, εντάξει, μαθαίνουμε και εμείς αλλά όσοι τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, με τον δύσκολο τρόπο. Αλλά τόσο μην το βαρύνουμε όμως πολύ. Όχι, γιατί, όχι, όχι <laughs> κάτω. Καθώς... <laughs> λοιπόν. <laughs> πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και <laughs> να... έτσι να ελαφρύνουμε τη διάθεση. Έτσι, έγινε. και ακούσαμε το Hulleray 1 από τους African Sound System, μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως με τα ενδιαφέροντα εδώ πέρα που μας λέει Θανάσης". Και μετά από αυτό το τραγούδι επιστρέφουμε εδώ στη συνέντευξή μας στο... ε, και ξαναθυμόμαστε σιγά σιγά τον υπέροχο αυτό δρόμο και κουραστικό όπως είπαμε προηγουμένως, η την καλία είναι κουραστικό, που μας έφερε στην φετινή διοργάνωση. Είπαμε λοιπόν ξεκινήσατε από το Νοέμβριο του Το Νοέμβριο το το 2014. Mm -hmm. Ε, ήτανε, ξαναλέω, είχε πολύ μεγάλη πτυχία mm -hmm. ε, και συνεχίσαμε. Η επόμενη εκδήλωση ήταν κάτι διαφορετικό γιατί όλα αυτά επειδή ήταν ε, πώς να το πω ήταν ένας τρόπος να γνωρίσει το κοινό, το σύλλογο, το φαντάστικο, και ένας τρόπος και εμείς να γνωρίσουμε το κοινό. Δηλαδή ήταν δητή η, η χρειά τους. Ε, κάναμε διαφορετική θεματολογία κάθε φορά λιγάκι. Mm -hmm. Ο, οπότε τη δεύτερη φορά ε, Κάναμε σε συνεργασία με το κινηματογράφο Τριανών, έναν παλιό και ιστορικό κινηματογράφο. Θυμάμαι, συγγνώμη, δεν κούμπτω. Από τα φοιτητικά μου χρόνια στην Αθήνα, ναι, ναι. Ναι, είναι, είναι. είναι ιστορικό. Είναι είναι κοντά στο, στο κέντρο, είναι στην πλατεία Βικτωρία και, και γι' αυτό το λόγο είναι από του παλιού και ιστορικού και έχει μια άλλη χρειά. Είναι σινεμάς, παλαιά Είναι κινηματογράφο παλαιά κοπή. Ε, εντάξει, είναι, είναι όμορφο τουλάχιστον. Mm -hmm. Όπω τα αντιλαμβάνομαι και εγώ. Και εκεί πέρα κάναμε ένα διήμερο με προβολέ ταινιών, <γλ Intelligent> αλλά με παλιέ ταινίε. Δηλαδή, προβάλαμε το Golan, το βάρβαρο, το οποίο <γλ Intelligent> πάρα πολλοί κόσμοι δεν το είχε δει σε σινεμά. Έτσι, πάρα πολλοί κόσμοι. Γιατί είναι θέμα ηλικία ακριβώς θέμα ηλικίας και θέμα ότι όταν πεζόταν το κοινό μη πουμπαγένει το τώρα εντάξει ήταν η ηλικία που δεν θα το πήγαινε με τίποτα παίξαμε α πούμε δηλαδή τα και είδους παίξαμε το Princess Bride δεν ξέρω πώ το έχουν μεταφράσει ελληνικά, αλλά το σημαίνω είναι και αυτή η πολύ κλασική ταινία παίξαμε το Excalibur την καταπληκτική έκδοση του Excalibur το 1981 ή 82, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη όχι, ήταν... να Νομίζω και ναι. εγώ. Νομίζω και εγώ. υπάρχει και το ίδεν για αυτό όποιον έχει την απορία. Έτσι, που... ακριβώς. Που προσωπικά τη θεωρώ μια από τις αγαπημένες μου ε, ταινίες που είδα σαν παιδί, ταινίες φαντασίας προφανώς, που είδα σαν παιδί mm -hmm. και θυμάμαι δηλαδή ε, ότι... Είχα υποσχεθεί στους γονεί μου να κοιμηθώ μεσημέρι για να, να κάτσω το βράδυ να τη δω. Δεν είναι τόσο πολύ έρωτα. Το οποίο εγώ δεν κοιμόμουν ποτέ αυτό. Το αναφέρω, ήταν αξιομνημόνευτο γεγονός Ναι, από τα ίδια. Λοιπόν, οπότε ναι, εντάξει, κατά πολύ. Και γενικά τέτοιου είδου ταινίε, κυρίω για να τι δει και κόσμο που δεν τι έχει δει ποτέ στο σινεμά Και πάρα πολλοί κόσμοι το χάρηκε αυτό. Το χάρηκε δηλαδή σαν μια ευκαιρία να δει κάτι που. Για παράδειγμα, τον Γκόνανανα, όλοι τον έχουμε δει. Έτσι. Ε, Αλλά ε, είναι αλλιώ να το βλέπει σε μια γιγαντό οθόνη κινηματογράφου. Καλό ή κακό είναι και με την υπέροχη μουσική που έχει ο Γκόνανανα Βαρό. Ναι, και είναι εξαιρετική μουσική. Και αν θυμάμαι καλά, και μου φάνηκε στην εκπομπή στο φέρμα. Είχα επιλέξει ένα από τα κομμάτια από τον Γκόνανανανα Βάρβαρο και είχα βάλει. Ναι, είναι, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική μουσική παρότι πάρα πολλοί δεν το ξέρουν. Γιατί ειδικά στην Ελλάδα όπως ανέφερες πριν εκείνη την εποχή ήταν λίγο περίεργο το θέμα του φάνταση ε, είχε ψιλοκάκο χαρακτηριστεί ας το πούμε έτσι είχε αρνητική δημοσιότητα, ε, δημοσιότητα η ταινία ενώ είναι, πάνω, ειδικά το μουσικό κομμάτι είναι εκπληκτικό έτσι. Ε, και η ρίστα για τη μουσική mm -hmm. <laughs> Επειδή είναι δικές μου οι επιλογές σήμερα, λοιπόν, <Συγλώδη> ε, <Συγλώδη> ελπίζω, ε, ε, ελπίζω ε, να βάλουμε και κάτι ακόμα από τον Κόναν. Το εννοείται, εννοείται. Επομένως, ό, μια και το είπαμε, αμέπως μέργον. πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από τον Κόναν τον Βάρβαρο και επιστρέφουμε εδώ πέρα στη συνέδευξή μας με το Θανάση. γνωρίζετε όλοι οι βασίλε και να εξυπηρέσουμε ξεχάσω και τον κόστα φίλο και με υπαραία, κάθε τετάρτη και πέμπτη με τις παίρχε μου και επιλογές. Να καλησπαιρίσω και τη φίλη μας της Πυρού από το Spoiler Alert που μας παραχώρησε και τη συνέντευξη της προηγούμενης εβδομάδας καθώς επίσης και την ε, και την αλίκη από το αλήκη στη χώρα των βιβλίων ε, εξαιτίας της βρέθηκα εδώ να κάνω αυτή την εκπομπή pretty, αλλά θα τα πει και θα το πούμε θα... Θα κάνουμε μια συνέντευξη κάποια στιγμή και με την άλλη Θα λοιπόν, συνεχίσουμε όμω τη συνέντευξη με το Φαντάστηκον, γιατί είναι πολλά αυτά που είπαμε με τον Πρόεδρο. Πώ φάνηκε το κομμάτι με τον Γκόναντ Θανάση, Νομίζω. Είναι πάντα ο... ε... συγκινητικό να τα ακούσει. Είναι... Γιατί με κάτω... αναφέρει και τι παιδικέ αναμνήσει. Ακριβώ και οι παιδικέ αναμνήσει. Και όπω είπαμε, είναι τελείω διαφορετικέ θέσει να το βλέπει στον κυριματογράφο. Και μάλιστα όταν ξέρει πω και οι άλλοι που είναι εκεί είναι... Είναι φαν του είδους, δεν είναι, δεν είναι ο, ο κάθε άσχεδος, να το πω έτσι. Ναι, ναι, όχι, όχι, ίσχυ, είναι τρομερό. Είναι, υπήρχε μια προσήλωση στα μάτια των θεατών, η οποία ήταν σαν γενευτική από μόνη της. Και επίσης, mm -hmm. ε, στη συγκεκριμένη ταινία, στον Κόναν, ε, είχαμε μια παρουσίαση από ναι. τα βιντεοπαιχνίδια που είχαν βγει θεματικά oh. του Κόναν. Ο... Τι Από μου τα... τώρα. Από τα παιδιά του Spoiler Alert υπάρχει δηλαδή αυτό και στο site του Spoiler Alert. Ναι. Και... Από... και ήταν πάρα πολύ διασκεδαστική η παρουσία στο παιδί, όταν ήταν εγγλαφειρή. Όχι. Όποιο δεν την έχει δει, τουλάχιστον να τη δει. Ναι, <laughs> και έχω πει πολλέ φορέ στο Spoiler Alert. Συνεργάζομαι με τα παιδιά που ε, δεν, δεν ξέρω αν το, το ξέρει. Μάλλον. Ναι, Δεν, θυμάμαι δε... το... Δεν θυμάμαι αν το συζητήσαμε, αλλά συνεργάζομαι με τα παιδιά του Spoiler Alert και <laughs> πάντα προτρέπω τους ε, ακροατές να πηγαίνουν να συμβουλεύονται εκεί πέρα για βίντεο, για βιβλία. Όχι, είναι και αυτή η εξαιρετική ε, λάτρηση του είδου. Εξαιρετικά παιδιά. Έτσι, ναι, ναι όχι, είναι πολύ καλά παιδιά, λίμουν. Ναι, είναι εξαιρετική λάτρηση και του είδου. και έχουμε κι εμείς σαν... Ε, ε, Φαντάστηκαν μια πάρα, πάρα πολύ καλή συνεργασία μαζί του συνέχεια. Ε. Μια συνεχή καλή συνεργασία. Έτσι θα πούμε και στη συνέχεια για το αν εντάξει. και πήγε το ρόλο τους Θα πούμε και στη συνέχεια. Όχι, θα Α... τα αναφέρουμε όταν φτάσουμε κάποια στιγμή. <laughs> ναι, είμαστε στον στο δρόμο, αγαπητοί ακροατέ. Είπε παιχνίδι για τον Κόνα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, γιατί είσαι και νεότερο. Θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι. Που το εξώφυλλο έπεσε αερογράφο, έπεσε φωτοσύμβουλο, όπω θα λέγαμε σήμερα, αγαπητοί ακροτέ. Γιατί θεωρήθηκε λίγο προκλητικό, εμφανίζονταν λίγο κάποια απόκρυφα σημεία εκεί. Ναι, ήταν του... ήτανε με, κάποια, με, με κάποια κοπέλα, νομίζω, που έτσι, έτσι, είχε, σήμερα, το... Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν ακριβώ. Έχει ζευγόνε ο Ορθίο και είχε καθιστεί μια κοπέλα. Μπράβο, ξαπλωμένη και... κάτι. Με ένα μικροσκοπικό πικύκτο. <laughs> και φαίνονταν διάφορα, α πούμε, και μετά έπεσε. Ε, βγήκε στην Αγγλία, εμείς στην Ελλάδα δεν το είδαμε αυτό γιατί αυτό βγήκε στην Αγγλία και εκεί πέρα το προλάβανε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ας πούμε, κυκλοφόρησε με πιο... είχε πέσει το λίγο αερό. Τι <laughs> Έτσι, έτσι κόπηκαν τα, τα πολύ ακατάλληλα. <laughs> Εντάξει, ήταν, ήταν και όλοι... Όλοι οι Ευρωπαίοι, θα πούμε μετά άμα θέλει και μια ιστορία όχι μόνο για την Ελλάδα και την αντιμετώπιση του fantasy αλλά και για το παγκόσμιο στερεώμα που θα εκπλήξει ίσω κάποιους ακροατές που δεν, το, α, α, δεν α, τα ξέρουν αυτά τα έτσι πιο έτσι. ιστορικά α, κομμάτια. Ακριβώς, αυτό θα ενδιαφέρει πάρα πολύ και τους ακροατές και εμένα προσωπικά βέβαια. Ε, όταν νομίζεις ότι πρέπει να το πούμε, το <σομμάτως> έτσι, λέμε. Ναι, κοίτα, ας συνεχίσουμε το δρόμο μας. Το δρόμο μας να φτιάσουμε στην πηγή. Ε, εντάξει, μετά τις ε, ταινίες που ήταν και αυτή μια πολύ ωραία εμπειρία και ε, παράλληλα με τις ταινίες έξω στο φουαγιέ του κινηματογράφου παίζαμε και επιτραπέζια και υπήρξε mm. κόσμος που ήρθε και έπαιξε μας μες επιτραπέζια mm. ε, και τα ευχαριστήθηκε όπως και εμείς πούμε, ε, και είναι και αυτό ένα ωραίο κομμάτι δηλαδή να έρχεσαι κοντά και με τον κόσμο και ο κόσμος να έρχεται κοντά μεταξύ του. γιατί αυτό ε, η αλήθεια είναι ότι στις πόλεις το ξεχνάμε μερικές φορές, είναι πολύ απρόσωπο το κλίμα και δεν κάνουμε επαφή τόσο εύκολα όσο θα θέλαμε ή θα έπρεπε και κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις, όχι μόνο το φαντάστηκαν και άλλες αντίστοιχε εκδηλώσεις βοηθάνε τον κόσμο να έρχεται κοντά σε ανθρώπινη υπόσταση να σου πω κάτι πάρα από τον εαυτό μου, παράδειγμα, που εγώ το Facebook το είχε εγκαταλείψει για δύο-τρία χρόνια, α πούμε, και τώρα στην ουσία τώρα, εξαιτία του κόσμου που γνώρισα στο φαντάσικο και εξαιτία τη οργάνωση που μεγάλο μέρο τη ανεβήκε και στο Facebook ξαναδραστηριοποιούμε. Όχι, είναι ισχύει αυτό, ισχύ, δηλαδή πάρα πολύ το βλέπουμε και εμεί δηλαδή και τα μέλη του λόγου και όσοι συνεργάζονται με το Συλλόγου, ότι ε, είναι σαν να δημιουργήθηκαν νέες παρέες, νέες που ήταν εκεί, απλά περιμέναν να γίνουν οι σύνδεσμοι. Έτσι, δηλαδή, τη, τη, τη, τη, φορμή τη, φορμή. Τη, τη σπίθα που λέμε να ανάψει φωτιά. Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, μετά λοιπόν το mm -hmm. Τριανών, η τελευταία... Ε, Εισαγωγική, να το πω έτσι, εκδήλωση. Το τελευταίο σταυροδρόμι του μονοπατιού ήταν ε, στο Μυθολόγιο στη ΣΤΕΠΑ, το οποίο είναι στην Πλατεία Καρίτσι. Είναι μια, ε, ένα, μια ομάδα, ένα πολιτιστικό σύλλογο mm -hmm. που έχει σχέση με την προφορική παράδοση, ιστορία, με την ναι. προφορική παράδοση. Ε, και εκεί πέρα κάναμε ένα μεικτό. Event, το οποίο ήταν η ΣΤΕΠΑ, έκανε αφηγήσει παιδικών παραμυθιών και εμεί κάναμε έναν λογοτεχνικό διαγωνισμό συγγραφή. Μπράβο, το, το θυμάμαι αυτό, το έχω παρακολουθήσει διαδικτυακά. Έτσι, ναι. Έτσι. Είχε γι' mm -hmm. αυτό μια επιτυχία από άλλο κοινό. Γιατί ξανα, ξαναθυμίζω ε, ο σκοπό ήταν να φέρουμε διαφορετικό κοινό κάθε φορά και όντω ήρθε διαφορετικό κοινό. Ε, και Γνωριστήκαμε και πάλι, έτσι, δηλαδή ήρθε και ο κόσμο ε, όπω και εσύ που είχε έρθει τώρα από επαρχία, από την ορνή λίγο πιο κοντά από ένα προφανώ. Αλλά θα πω ότι είχε και... να διαφερθεί και από αλλού. Και μπορεί ναι. να άρχισε να ριζώνει, να, το πω, έτσι, να, να επεκτείνεται. Ακριβώ. Ακριβώς. Και κλείνοντα με αυτέ τι ε, μικρέ εκδηλώσει, ε, η οποία αυτή έγινε Απρίλη ή ε, τέλη Απρίλη, η αρχή Μαϊό, τώρα δεν θυμάμαι και εγώ ακριβώς yeah. τη ημερομηνία, ξανά λέω, είμαι κακός κάπου με εκεί, αυτά. Κάπου εκεί ήταν. Κάπου εκεί είχε γίνει πάντως. Και μετά φτάσαμε ουσιαστικά στο φετινό Φαντάστικο, ε, στις αρχές Οκτώβριο. Οκτώβρη, Οκτώβρη. 3-4 Οκτωβρίου, φαντάζομαι αυτές τις ημερομηνίες δεν θα τις ξεχάσεις. Θα είναι πολύ δύσκολα τις ξεχάσεις. <laughs> <laughs> okay. Κοιτάξτε, είναι, είναι, πώς να το πω, είναι... Ε, πέρα από την κούραση που είναι προφανή, είναι, είναι λες και είσαι σε, ένα, σε μια μόνιμη νυρβάνα ε, καλή ευχάριστη διάθεση. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακό. Γεμνήσαμε μπαταρίε. Γεμνήσαμε μπαταρίε, γεμίσαμε χαμόγελα. Έτσι. Και πάμε, τώρα θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και μετά θα μα πει πώ ε, κόντεψε να μην γίνει. Θυμάσαι, είχαμε εκεί μια συζήτηση εκεί στο Φαντάστικο ε, Από πόσα κύματα πέρασε για να. Ακούνε και οι ακροτές μας πόσο θέληση και πόσες δυσκολίες ε, ε, βρίσκει κανείς όταν, θέλει, όταν, όταν προσπαθεί να κάνει κάτι. Πόσο πράγματα μπορούν να πάνε στραβά και πόσο με τη θέληση και την αγάπη που έχει για κάτι μπορείς να τα ξεπεράσεις. Ακούμε το επόμενο τραγούδι και παρεχόμαστε αγαπητοί ακροτές. Να είμαστε πάλι εδώ και αφού διασχίσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του Φανταστικού, τον Θανάση, όλη τη διαδρομή, φτάσαμε τώρα στο κυρίως event που ήταν αρχικά Θανάση με Μακανολάδος, ήταν προγραμματισμένο για το καλοκαίρι φέτος του 2015. Η αρχική-αρχική πρόβλεψη ήταν να το κάνουμε το Μάιο του 2015. Αλλά... Η πολύ αρχική, λε, ναι, Η ναι. πολύ αρχική. Αλλά είδαμε ότι όπω προείπα και με το Second Skin, ότι είναι κάτι που πρέπει να το οργανώσουμε καλά, για να μπορεί ο κόσμο να έρθει και να περάσει και αυτό καλά. Έτσι. Και ενώ στην αρχή είχαμε σκεφτεί και το χώρο τη Τεχνόπολη, λόγω τη πίεση του χρόνου, mm -hmm. ε, αποφασίσαμε να μην το κάνουμε Μάιο. Ναι. Μετά σκεφτήκαμε πάλι να το κάνουμε Καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι μια δύσκολη περίοδο. Ειδικά φέτος. Ήταν ακόμα <σχελίως> πιο δύσκολα. <σχελίως> <Ιδικά, σχελίως> ακριβώς να πω. Ειδικά φέτο, <σχελίως> δηλαδή ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Ε, και τέλο πάντων, πριν φτάνσκα, προφανώς φτάσουμε στο Μάιο, γιατί αυτά σχεδιάζονται από νωρίς, είχαμε έρθει σε μια αρχική συμφωνία με την Αλλαμερικάνη Ένωση, όπου και φιλοξενθήκαμε, για να το κάνουμε τελικά αρχές Οκτώβριου, όπως και έγινε. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Δηλαδή, ενώ η Ελληνοαμερικάνικη Ένωση είναι ένα επίση πολιτιστικό συλλογό, ο οποίο μα παραχωρεί το, δώρο, το χώρο σύνομαι, δωρεάν. Mm -hmm. ε, είναι συνδιοργανωτής στις εκδηλώσει okay. που γίνονται στο χώρο τη. Να τα λέμε και αυτά γιατί μα βοηθήσαν οι άνθρωποι. Το σωστό, ναι. Πρέπει Έτσι, να, να του αναφέρουμε. Δηλαδή, είναι μόνο το φαντάστικό. ήταν και άλλοι άνθρωποι, άνθρωποι τη Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, mm -hmm. οι οποίοι βοηθάγανε όλη την ώρα. Ε, ε, ε, mm -hmm. Είτε με τι ανακοινώσει, είτε στο θέατρο, είτε παντού. Έτσι. Ναι. Ε, και να τους ευχαριστήσουμε και δημόσια. Πράγματι. Και εκεί ξεκινάμε λοιπόν τα προβλήματα του θετικού καλοκαιριού, τα οποία ήταν το ένα πίσω από τα άλλα, χωρίς να λίγο απανοτά. Ε, ξεκινήσαμε λοιπόν ότι ενώ ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε τις επαφές με τους mm -hmm. συνεργάτες και τους εκθέτες, ήρθαμε τα Capital Control. Αχ... <laughs> <laughs> Και εκεί κάπου παγώσαμε και εμείς, όχι μόνο ο, ε, ο, η χώρα. Ο, όλη η χώρα, ε, κυρίως όχι τόσο για το θέμα των χρημάτων, γιατί ε, δεν, δεν, δεν, είναι, δεν είναι και το ζήτημα, είναι ότι δεν μπορεί να γίνονται τέτοια γεγονότα στη χώρα, δηλαδή δημοψηφίσματα όλα αυτά, και να πηγαίνει κάποιος και να λέει θέλω να κάνω μια εκδήλωση, ας πούμε, Ηταν λίγο τελείως, παράτερο. Ναι, ε, ακριβώ. Εκτό κλίματο ήταν. Ε, Τέλειωσε <laughs> εκτό κλίματο. Οπότε εκεί υπήρξε μια καθυστέρηση που δεν την θέλαμε κιόλα ούτε εμεί ούτε κανένα, αλλά ήταν αναγκαστική. Και αμέσω μετά ήρθε ο Άβγουστο, που είναι το άλλο ελληνικό πρόβλημα. Πρόβλημα, ναι. <laughs> <laughs> Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα. Ε, για όνομα, και οι άνθρωποι πρέπει να oh. πάνε διακοπέ πρέπει no. να ξεκουράζονται. Okay. Ε, Πρέπει να υπάρχει ανάπαυση, αυτό εννοείται. Απλά επειδή συνέπεσε μετά τα Capital Control, ακριβώς να ξεκινάει και ο άθουστος, ήταν σαν να υπήρχε ένα κενό δύο μηνών. Έτσι, νεκρότησιος. Ένα, ναι. ένα τελείως νεκρότησιος. Ένα τελείως νεκρότησιος, το οποίο μας συγχωριούσε πάρα πολύ. Γιατί ενώ είχαμε μιλήσει με κάποιους από τους εκθέτες και νωρίτερα και ήταν έτοιμοι κτλ. Κάποιοι άλλοι δεν είδαν. Ε, Mm -hmm. Το email τους ή δεν ε, εκδηλώσαν ενδιαφέρον παρά μόνο ε, τέλη Αυγούστου, το οποίο και αυτό είναι ένα οργανωτικό λίγο χάος. Ναι, και... γιατί... Έχει την ουσία ένα μήνα, αγαπητοί ακορατέ, που μπορεί να σα φαίνεται περίεργο, αλλά ε, όσοι από εσά εργάζεστε, και ειδικά αν ε, σε δουλειέ που πρέπει να συντονίσει πολλά πράγματα, θα διαπιστώσετε ότι ένα μήνα δεν είναι τίποτα. Ναι, όχι, είναι, περνάει σαν, σαν αέρα. Ε, Προφανώ είχαμε έρθει σε αρχικέ συμφωνίε, απλά το θέμα είναι ότι θέλει και μια τελική επιβίωση ακριβώ. Γιατί ναι, είναι θέμα οργάνωση. Ακριβώ. Είναι το οργανωτικό. Το οργανωτικό. Και μετά το τελευταίο που. Ε, τόσο, μας ε, συντάραξε λιγάκι και φοβηθήκαμε ήταν οι εκλογές γιατί σε περίπτωση μη εκλογής κυβέρνηση οι, οι επαναληπτικές εκλογές θα πέφτανε πάνω μας <σομίως> ε, <σομίως> οπότε <σομίως> δηλαδή δεν δε θα ήταν ε, εντάξει προφανώς θα το, θα, θα το αλλάζαμε με ημερομηνία αλλά και πάλι θέλω να πω ότι συνέβησαν τόσα πολλά μέσα σε τρεις μήνες στην Ελλάδα και όχι μόνο και δεν το λέω με την, από την πλευρά την οργανωτική, γενικά σαν πολίτης αυτής της χώρας γίναν γι, συνταρακτικά γεγονότα στη μεταπολίτευση αυτό το καλοκαίρι, αυτοί οι τρεις μήνες. Έτσι, να τα... Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Ε, ε, ε, και, και, πολύ φοβ, και ελπίζω δηλαδή να είμαστε σε θέση κάποια στιγμή πούμε, να το οδηγούμαστε στα γκόνια μα ξέρω εγώ, στις μετέπειτα ε. γενναίες, να το οδηγούμαστε σαν, σαν ιστορία να το πέττει, σαν ιστορικά γεγονότα, να μην, <laughs> να μην χρειαστεί να τα ζήσουν και αυτά από πρώτο χέρι. Πώς μας δηγούνται όλοι... Τον... Όχι, τον μα... πόλεμο, μακάρι... Πούμε, ναι. μα... μακάρι να μην τα ζήσουμε και να είναι καλύτερες κοιμές που θα φαντάζομαι ότι θα είναι Ειδικά όταν υπάρχουν άνθρωποι με αγάπη και μεράκι Όλα στο τέλος mm. θα πάνε καλά mm. Αυτό είναι το μοναδικό που μπορώ να, <laughs> να πω εγώ ως Αθανάσης ε, Και τέλο πάντων υπήρξαν δηλαδή, αυτά τα προβλήματα Τα οποία τα ξεπεράσαμε ε, Ο σύλλογο ε, έχει πάρα πολύ ε, αγάπη για αυτό που κάνει όλα τα μέλη δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιος που είναι ε, που δίνει λιγότερο από το 150% δυνατότητα δεν μπορώ να πω ότι όλοι δίνουν το 200% ε, ε, πολύ πάντα ευχαριστώ. και νομίζω ότι αυτό φαίνεται φαίνεται και στους επισκέπτες ε, οπότε ό,τι και αν έρχεται πάνω μας μέχρι στιγμής το έχουμε αντιμετωπίσει με χιουμόρ, το έχουμε αντιμετωπίσει με ζωντάνια, με ενέργεια, με μπρίο που λένε και... έχει, έχει. Και έχουμε μάθει και από αυτό και είμαστε έτοιμοι πόλεμοι ανα πάσα στιγμή, θα έλεγα. Έτσι, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Είναι, είναι και είναι σημαντικό, είναι σημαντικό ε, γιατί ε, ε. βοηθάει και σε, και σε προσωπικό επαγγελματικό επίπεδο, ίσω. Δηλαδή, να βλέπει και μια άλλη πλευρά. Π.χ., αν κάποιο είναι υφιστάμενο, το να βλέπει το οργανωτικό κομμάτι μπορεί να το βοηθήσει να καταλάβει καλύτερα κάποια άλλα πράγματα στη δουλειά του και να γίνει καλύτερο στη δουλειά του. Δηλαδή, είναι η σύνθεση. Έτσι, η σύνθεση, η εμπειρία, η αλλαγή ρόλων πολλές φορές. Η αλλαγή ρόλων επίσης είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή όλα αυτά, πέρα από το, το συλλογικό κομμάτι, βοηθάνε και σε προσωπικό. λοιπόν Και εντάξει, η, η οργάνωση, είναι, υπάρχει μια πάρα πολύ γνωστή φράση από διάφορους συγγραφείς. Οπότε mm. δεν θα έχω που <laughs> την κράψει, γιατί δεν γράψει τόσο πολύ. Πού είναι ε, το κλασικό... Ε, βιβλίο φαντασία, έρχεται μια μάχη, υπάρχει ο καλό ο, ο στρατηγό, α πούμε, και ο κακό στρατηγό, ο, ο καλό στρατηγό ε, έχει λιγότερου στρατιώτε και έχει φτιάξει ένα πλάνο και του λένε όλοι ένα πλάνο μάχη και του λένε όλοι μα στρατηγία, αυτό ξέρω εγώ, θα ε, φτάσει. Είναι αρκετό ο, ο, ο, ο αντίπαλο έχει 10 φορέ περισσότερους από εμά και του λέει πάντα ο καλό στρατηγό. Παιδιά, το σχέδιο τη μάχη κρατάει μέχρι να αρχίσει η μάχη. Έτσι. Έτσι. Μια, μια, μια, μια ρίση που τη λέω και εγώ συχνά γιατί ξέρεις, είμαι και λίγο φαν της στρατητικής και οι κροατές έχουν υποφέρει εισεγωγικά κατά καιρούς Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Υποφέρει. Ευχαριστώ να τα λέμε ναι, ναι. Λοιπόν πάμε όμως να τους βάλουμε το επόμενο τραγούδι και να επανέλθουμε, να επανέλθουμε στην κυρίως εκδήλωση στο φαντάστικο φαντάστικο να το πω έτσι στην κυρίως ναι, ναι. εκδήλωση με το Holy Diver του 2 συμπληρώσαμε και την πρώτη καλά έχουμε κάτι που την πρώτη ώρα της εκπομπή. Αγαπητοί ακορατές, ακούτε το εξλίπρι στο Radio Music Heaven .gr. Μπορείτε να μας ακούτε είτε από τη σελίδα του σταθμού είτε μέσω του Live 24 και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και με τις άλλες εκκομπές του Radio Music Heaven μέσα από το τη σελίδα του player, να στείλετε το μήνυμά σα στο στούντιο της ε, εκπομπής μέσω της σελίδας του facebook που έχει η εκπομπή και να μας στείλετε εκεί τις παρατηρήσεις, τα, και, τα μήνυματά σα και ό,τι όλο επιθυμείτε και φυσικά μπορείτε εύκολα, γρήγορα και δωρεάν να γίνετε μέλη στο musicheaven.gr και έτσι να έχετε πρόσβαση στο chat της εκπομπής για τελείως άμεση επικοινωνία με τον παραγωγό όχι μόνο με εμένα, με όλους του Music Heaven και μαζί μου όλα αυτά να έχετε πρόσβαση σε ένα τεράστιο πλούτο υλικού, όχι μόνο ραδιοφωνικού, που έχει συγκεντρώσει το Music Heaven στις σελίδες και στα φόρουμ του. Να θυμίσω ότι παρακολουθούμε τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Θανάσης, ο πρόεδρος φίλων του, φαντα... του συλλόγου φίλων του φανταστικού συγγνώμη που διοργάνωσαν το Fantastical 2015, μία από τι καλύτερε, θα μου επιτρέψετε να πω, εκδηλώσει που έχω παραβρεθεί. Πάμε να συνεχίσουμε την συνέντευξή μα. Ελπίζω να σα άρεσε, αγαπητοί ακροατέ, και αυτό το κομμάτι. Και επιστρέφουμε εδώ. Φτάσαμε λοιπόν στο κρίσιμο, στο Ιστούριο και τέσσερι Ιστούριο 2015. Fantastical 2015 θα λοιπόν. Ε, τι να πω. <laughs> <laughs> Ρώτα ό,τι θέλεις. Θα, θα ξαναπώ η εκπομπή ξανά την αρχή. <laughs> όχι, όχι, όχι. Ντάξει. Λοιπόν, ε, τέξει, για όσου ε, δεν είχαν τη τύχη να έρθουν, ε. mm -hmm. κάχας να αυτοσυμειώσουν στα mm -hmm. ημερολόγια τους για τον χρόνο. Βγάζουμε ήδη σε ακροατάς τώρα. Ακούτε, ο πρόεδρος... Ε, με προετοιμάζει για χρόνο. Έτσι, Εντάξει, προφανώς ο στόχος του λόγου, ο στόχος να γίνει θεσμός. Να γίνει θεσμός, ετήσιος θεσμός. Και επίσης, mm -hmm. καλώς έχω όντων των πραγμάτων, να γίνει θεσμός και αλλού. Δηλαδή, να, με άλλες ομάδες σε άλλες πόλεις, να μπορέσουμε να συνεργαζόμαστε, να εξάγουμε την τεχνογνωσία που εμείς έχουμε αποκομίσει... Και mm -hmm. να τους βοηθάμε yeah. να φτιάχνουν και εκεί εκδήλωσεις γιατί ε, όπως λέω και στα μέλη του συλλόγου ε, αυτή τη στιγμή στο δυτικό κόσμο είμαστε όσοι είναι από 45, 40 και κάτω χοντρικά είμαστε η γενιά που έχει μεγαλώσει με κόμικ, με κινημένα σχέδια με τον Άρχοντα των Αχτιβιδιών, σαν ταινίε κάποιοι, με Χάρι Πότερ, κάποιοι άλλοι, είτε ω βιβλία είτε ω ταινίε. Ε, και είμαστε οι παραγωγικέ γενιέ. Άρα και η αγορά κινείται γύρω από εμά, αλλά και εμεί ορίζουμε την αγορά. Και εμεί θέλουμε φάνταση. Δεν είναι τυχαίο ότι το Game of Thrones Σάρφε. είναι μια σειρά που σαρώνει, αλλά ήταν ήδη ένα βιβλίο που σάρωνε. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι η παραγωγή τη σειρά δεν είναι κάποιοι εξιντάρδε. Ε, της τηλεόραση είναι κάποιοι οποίοι είναι σε αυτό το ηλικιακό προφίλ που μόλις περιέγραψα. Είναι σημαντικό και αυτό. Φυσικά και είναι σημαντικό γιατί ε, αγαπητή ακολουθούσα και το άλλο. Δεν μπορεί ο, ο άλλος που δεν έχει μεγαλώσει όσο και να αγαπής εκ των ιστορίας αλλά αν κάποιος δεν έχει μεγαλώς δεν έχει εντρυφήσει σε κάτι είναι πολύ δύσκολο να πάει να το αποδώσει Τουλάχιστον στο επίπεδο που πετύει μια επαγγελματική παραγωγή έτσι όπως το Game of Thrones ή οτιδήποτε έτσι Επαγγελματικότατη θα έλεγα Ναι Βέβαια βέβαι να, να πω και την αμαρτία μου εγώ είμαι των βιβλίων επομένω κάπου με χάλασαν οι τελευταίοι κύκλοι από λίγο έσφολοι Θα συμφωνήσω μαζί σου αλλά και πάλι μπορώ να αναγνωρίσω την αναγκαιότητα της αλλαγής γιατί πλέον η σειρά δεν αναφέρεται σε βιβλιοφάγους του Φάνταση, αναφέρεται σε ένα πολύ ευρύ τηλεοπτικό κοινό που έχει ηλικίες από 15 έως και... 65, 65, α, 65 ναι, 85, γιατί, όχι. γιατί όχι, όχι, και πολύ πιθανόν έτσι, δεν, δεν αποκλείω τίποτα, έχω δει πάρα πολλά για να αποκλείσω κάτι έτσι με ευκολία. Ε, οπότε γενικότερα ισχύει αυτό πράγμα, δηλαδή υπάρχει ένα πολύ πρόσφορο έδαφος αυτή τη στιγμή, ε, για να αναπτυχθεί αυτή η κουλτούρα, για να αναπτυχθούν αυτές οι δραστηριότητες που κάνει ο Σύλλογος και να υπάρξει ε, μια διασπορά αυτής της κουλτούρας και σε άλλες πόλεις που ήδη δίψανε στην Ελλάδα και ήδη υπάρχει κοινό στην Ελλάδα, εκτός από γιατί η Ελλάδα δεν είναι άθινα. Έτσι, mm -hmm. δηλαδή, ε, να τα λέμε όλα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα στις φοιτητικέ πόλεις από ανθρώπους που ασχολούνται με τέτοια πράγματα, είτε είναι παιχνίδια, είτε είναι βιβλία, είτε είναι κινηματογράφος ε, Στα χανιά υπάρχει πολύ μεγάλη κοινότητα, στο Ηράκλειο, στην Πάτρα λοιπόν, στα Γιάννα, στα Θεσσαλονίκη, mm -hmm. προφανέστατα προφανώς, Έλα. υπάρχει Έλα. στην Καβάλα, ε, στις Σέρες, στις Σέρες μάλιστα είχαν κάνει πέρσι mm -hmm. Ε, τον Οκτώβριο είχαν κάνει το Fantasticon, το λένε ε, Α, Όχι φαντάσικον ε, Ήταν εντάξει, προφανώς πιο μικρή εκδήλωση Γιατί είναι και πιο μικρή πόλη Αλλά και πάλι είχαν κάνει ένα ε, Διήμερο ε, Που ήταν ε, δυσμάνω, Θεματικό γύρω από το Φάντασικον Είχαν έρθει σε συμφωνία με άλλα μαγαζιά Σε ένα πεζόδρομο Είχαν φέρει δηλαδή, τα μαγαζιά υλικό, παιχνίδια, βιβλία ε, Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό σημαίνει ότι για να το κάνουν γιατί έχουν κοινό και ισχύει αυτό ναι, ότι υπάρχει ναι. κοινό και άλλο. Και Υπάρχει και κοινό που πολλές φορές ε, δεν είχε αυτό που είπα και είχα πει και στην πηγούμενη κουμπί, ε, δεν είχε την ομπρέλα γιατί το fantasy πλέον δεν είναι ένα είδος ε, δεν είναι ένα στενό λογοτεχνικό είδος είναι μια ομπρέλα που καλύπτει μια πληθώρα από πράγματα και από, από λογο, στη, τις λογοτεχνή της δράσης έχει λογοτεχνία έτσι δεν νομίζω ότι διαφωνούμε α, σε αυτό α, αλλά από εκεί και πέρα έτσι. Από εκεί και πέρα έχει επεκταθεί σε, όλ, σε όλους τους χώρους, όπως είπε, και στα επιτραπέζια και στους στα παιχνίδια υπολογιστών και στου. Ε, στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο στη... μουσική, ε... μουσική ναι, τι λέμε, βάζουμε και κομμάτια έτσι, γιατί ε, για παράδειγμα οι Blind Guardian όπω όλοι ξέρουν η θυματολογία του είναι βασισμένη στον ε, Τόλκιν στο στα βιβλία του Τόλκιν ε. ε, και είναι πάρα πολύ γνωστό συγκρότημα και πάρα πολλά χρόνια συγκρότημα ε, γενικά δηλαδή το fantasy υπάρχει πάρα πάρα πολύ σαν κουλτούρα και πλέον δεν είναι εναχοποιημένο Ah, yes. Γι' αυτό ήρθε η ώρα, ίσω, να, να πούμε λίγο κάποιε ιστορίε. Όποιοδήποτε μπορεί να τι βρει στο Ιντερνετ, πλέον έτσι ξαναλέω. Δεν είναι κανένα τραγικό μυστικό που το κρατάει από τα στραγικά. Όχι βέβαια. <laughs> αλλά α δώσουμε την αφορμή εμεί σα ακούσουν από εδώ τι ιστορίε και να ψάξουν να βρουν και άλλε ιστορίε. Να του βάλουμε όμω πρώτα ένα τραγούδι. Βεβαίω. Ωραία. Και αφού ακούσατε αγαπητοί ακροτέ και το τράγγο. Watching. Και μια και είπαμε προηγουμένω με το Θανάσσια για Game of Thrones, εδώ ένα cover, μια διασκευή του Rains of Castamere. Και εντάξει, όσοι έχετε διαβάσει το Rains of Thrones, ξέρετε είναι το Rains of Castamere. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, να το διαβάσετε. Spoiler, όπω έχω πει πολλέ φορέ, δεν βάζω. Πάμε να συνεχίσουμε. Ωραία, και αφού ακούσατε αγαπητοί ακροτέ και το τραγούδι, και ελπίζω να σα άρεσε. Για να μας πει τώρα ο Θανάης εδώ πέρα ιστορίες για να δείτε πόσο έχουν αλλάξει, πόσο αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι, λοιπόν υπάρχουν, υπάρχει μια ιστορία πάρα πολύ χαρακτηριστική mm -hmm. η οποία ήταν ότι ε, στην Αμερική γιατί λέγαμε εδώ για τον κόναν και στην Ευρώπη για το εξώφυλλο που το καλύψαν και τα λοιπά. Στην Αμερική λοιπόν όταν είχε βγει το D&D κάποια στιγμή... Κάποια παιδιά χαθήκανε παίζοντας, υποτίθεται, χαθήκανε σε μια σπηλιά, έπεσαν, χτύπησαν. Έγινε, τόσο πάνω, κάτι, κάτι όχι ευχάριστο. Mm -hmm. Και πήρε μια δαιμονοποίηση του D&D, των παιχνιδιών ρόλων, που ήταν κάτι πρωτόγνωρο πάρα πολύ εκείνη την περίοδο. Ε, δηλαδή ουσιαστικά να δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους στα πλαίσια μιας ιστορίας. Αυτό ήταν κάτι κατακριτέο τότε. Και δεν μιλάω για το 1950, μιλάω για το 1980. Όταν, ναι, ε, Γκάρι έξι, 1977-1979. Δεν ήρθαν. Ούτε εγώ τα πάω καλά. Και υπάρχει <laughs> μια ταινία που έγινε κατά από μια οργάνωση γονιών που ήταν κατά των παιχνιδιών ρόλων κατά του D&D, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Tom Hanks, που είναι βασισμένη σε αυτήν την ιστορία των παιδιών που χτυπήσαν, τέλος πάντων, η οποία ε, ουσιαστικά έλεγε ότι εάν τα παιδιά σας ε, παίζουν DND θα... Ναι, ναι. θα πάθουν τα χειρότερα του κόσμου. Σαν να λέμε, μας ψεκάζουν. Ναι, μας ψεκάζουν έτσι. Είναι... Δηλαδή, να σου πω συζητάμε όμως και για την Αμερική, για τη χώρα που αγαπητοί ακροατές, να σας θυμίσω, η δίκη των πυθήκων. Βέβαια όχι ότι εμεί πάμε, πάμε πίσω, Εμεί είχαμε τη δίκη των τόνων, οι Αμερικάνοι ναι. είχαν τη δίκη των πυθήκων, με τη θεωρία της ε, εξέλιξης... Έτσι. Έχουνε μι... ένα θέμα οι άνθρωποι Έχουνε και ένα θέμα, <laughs> απλά θέλω να μπορεί να ότι ήταν και στην ίδια χώρα που γεννήθηκε αυτό το είδος παιχνιδιού Εκεί είναι το... για μένα μα, το οξύμορο μα δεν μα, είναι τρελό έτσι <laughs> είναι, είναι πάρα πολύ οξύμορο κατά τη γνώμη μου ε, Εντάξει δηλαδή υπήρχε μια τέτοια ε, αντιμετώπιση να το πούμε έτσι του ότι. fantasy και στο εξωτερικό και υπάρχουν και άλλες ιστορίες δηλαδή υπάρχουν ιστορίες με, με ταινίες που ε, λέγανε στα παιδιά ότι μην τη βλέπεις αυτή γιατί θα, θα γίνεις λόγο, χαζός λόγω κρισίες ναι, δε, δε, ε, δε. στη μουσική πολύ περισσότερο το κλασικό. Ε, έβαλα το δίσκο και παίξε ανάποδα και ναι, είναι όλα ναι. αυτά τα, τα φολκλόρα, ας πούμε της ίδιος. pop κουλτούρα, που ε, δεν είναι πάρα πολύ μακριά χρονικά Οπότε το ότι σκεπάσαι το bikini... μινι <συσίλυμα> μπικίνι... Αυτό ήταν πτέσμα, θα μου πεις. Ήταν τίποτα. Ε, ναι, <συσίλυμα> το <δώσοντας>, 1990, <συσίλυμα> αρχές 1990 στην Ελλάδα, δεν ξέρω, εσύ ε, αν πρόλαβες, αν σύχνεσες καθόλου κάτω στη, στη δερυγνή τον μονόκαιρων παράρτημα της... Ναι, <συσίλυμα> <συσίλυμα> <συσίλυμα> που, ήτανε... <Φράβο. συσίλυμα> που, που, που παραμένει, εντάξει. Που... <συσίλυμα> ναι, παίρνωσαν γιαγιάδες, ευρέα από τη βιτρίνα, ας πούμε, και σταυροκοπιόνταν και... Μερικοί βρίζανε κιόλας, έτσι... Γιατί είναι η εύκολη λύση έτσι, και εκ του ασφαλού πάντα. Εννοείται. Αλλά εντάξει. Είναι, δηλαδή υπάρχουν, υπάρχουν πάρα πολλά και, και υπάρχουν και άλλε ιστορίε, όποιο θέλουν να ψάξει την έννοια, και προσωπικέ μαρτυρίε δηλαδή, ανθρώπων εκείνη την εποχή που αντιμετωπίζαν τέτοια στάσεις στην κοινωνία και θεωρητικά στι ανεπτυγμένε κοινωνίε που λέμε εμεί εδώ στην Ελλάδα. Mm. που δεν θα το πίστευε κανεί. Δηλαδή, ναι, ε, εντάξει. Για, για να περιουριόμαστε, αγαπητοί ακροτέ, έτσι. <laughs> Ισχύει. <laughs> <Αλλά τόσο μαλίκο. laughs> για να μην. Ε, αφή, αφήνουμε λίγο και την ιστορία στην άκρη. Αν συνεχίσουμε. ιστορία που γράψαμε το Σαββατοκύριακο. Γράψαμε <laughs> το Σαββατοκύριακο. Τρει και 4 Οκτωβρίου. <laughs> η πολύ όμορφη ιστορία. Ε, εντάξει, η εκδήλωση να πω λίγο για όσου λοιπόν δεν ήλθανε. Η εκδήλωση καταρχά είχε μ, διάφορα δρόμενα. Είχε ε, σεμινάρια, ε, είχε διαλέξει πικίλου, τύπων, δηλαδή κάποια ήταν κυρίως προφανώς κάποια ήταν σε σχέση με τη συγγραφή, κάποια άλλοι είχαν σχέση με ε, του θώρακες, το πως κατασκευάζονταν μια ιστορική αναδρομή, μια τεχνική Έτσι. ιστορική αναδρομή, Έτσι. να το πω πιο σωστά. Ε, είχαμε παρουσίαση από ένα παιχνίδι ρόλων ε, επιστημονικής φαντασίας που φτιάχνει μια ομάδα εδώ ελληνική, το Frontiers, Έτσι. που μπορείτε να το βρείτε ε, και στη σελίδα τους που υπάρχουν, αν δηλαδή Frontiers, Sci-Fi, Παιχνίδι, Ρολονθάς, το βγάλε και στο Facebook και έχουν και δικά τους σελίδα που είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και τα παιδιά κάνουν και γενικά παρουσιάσεις συχνά πυκνά, οπότε όλο και κάποιο βιντεάκι και όποιο ενδιαφέρει θα υπάρχει και στο YouTube, φαντάζομαι. Είχαμε διαλέξει γύρω από το πλήθοπορισμό, πλήθοπορισμός για όσου δεν μιλάει <laughs> ελληνικά, είναι η επίσημη μετάφραση του, crowd του crowdfunding και του crowdsourcing ακριβώς. Έτσι. Είναι μια, δεν θα τη χαρακτηρίσω είναι μια μετάφραση λοιπόν αυτής της ορολογίας. Ραμισμούς τους λέγαμε αυτού, αυτά κάποτε, έτσι. Δεν είναι <laughs> Ε, προέρχονται από εκεί. Εγώ επειδή στη σχολή είχαμε κάνει πληροφορική τόσο πάντων, C++ τότε. Oh, ε, εγώ τι να πω, Fortran 77. Ε, ε, ε, ακόμα χειρότερα. Εμάς όμως απλά ήταν, επειδή ήταν ε, η εποχή του ραμισμού, όπως λέω και εσύ, ε, δεν θα ξεχάσω ποτέ δύο λέξεις, τις οποίες είναι υποχρεωμένως και αν τις γράφεις στις εξετάσεις oh. διφείο, δηλαδή, μη Μην πεις αυτό το πντυκτό δίσκο. Όχι. Εντάξει, αυτό, αυτό δεν το θεωρώ τόσο κακό. Θεωρώ όμως χειρότερο τον διαποδιαμορφωτή ή κοινό μ <laughs> Συγχνάμε αγαπητοί ακροατέ, ξέρω ότι θα αλλάξει με πιάσα το γέλιο. Όχι, και με ράβι πιάσουν. Συγκρατούμε με δυσκολία γιατί το modem, δηλαδή modulate, demodulate, απλά το μεταφράσαν σαν διάπονο Οπότε. Εντάξει. και πέρα από αυτά τα αστεία τη ελληνική προσαρμογή σε ξένη ορολογία, κάναμε και μία διάλεξη γύρω από αυτό από δύο. Άτομα, μάλλον μια εταιρεία και ένα άτομο που έχουν κάνει επιτυχημένες, πάρα πολύ επιτυχημένες καμπάνιες και μιλήσαν σε κόσμο που ενδιαφερόταν να μάθει πώς είναι να το κάνεις αυτό το πράγμα, όχι α, ζήτησες λεφτά τα πήρες μπράβο, αλλά τι δυσκολίες εμπεριέχει που είναι πολύ σημαντικό. Μερικές φορές και γενικότερα το, και δεν μιλάω για τους Ελληνίες, μιλάω γενικότερα για τον δυτικό πολιτισμό, επειδή έχουμε μάθει να παίρνουμε πάρα πολλά πράγματα έτοιμα έχουμε ξεχάσει να, να αναρωτιόμαστε τι υπάρχει πίσω από αυτό. Και μερικές φορές είναι το πιο διδακτικό. Έτσι. Δηλαδή καλό είναι να ξέρει εντάξει, κάποια πράγματα από μνήμης, αλλά μερικές φορές καλό είναι να ξέρεις και γιατί γίνονται. Τέλος πάντων, έξω, αυτό είναι θέμα φιλοσοφίας πλέον. Ε, και γενικότερα είχαμε, δηλαδή, ένα τέτοιο κομμάτι εκδηλώσεων, που ήταν διαλέξεις και σεμινάρια. Είχαμε διάφορα χωροθεατρικά δρόμενα. Είχαμε ένα θεατρικό του λόγου Tolkien. Είχαμε χορευτικές παραστάσεις από έξι κοπέλες. Ε, Θεματικέ, <συσιαρχή> χορευτικέ παραστάσει. να όλε αυτέ τι εκδηλώσει. Σα είχατε πει. <συσιαρχή> ναι, ναι, ναι, ναι, η αλήθεια ήταν. ήταν ε, για να πω την αλήθεια, δεν περιμέναμε το αφιθέατρο το οποίο είναι χορητικότητα σε άθλημα με καλά 200 ατόμων καθιστών. 250. 250? <συσιαρχή> ναι, και εγώ. Να, ορίστε. Είχα την εντύπωση ότι ήταν ακόμα χειρότερα. Ήταν 250 καθήμενοι και είχαμε και κόσμο ε, ο οποίος με δικιά του ευθύνη ε, καθόταν και όρθιος. Ε, Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Ε, δηλαδή, πραγματικά, πραγματικά εντυπωσιακό. Ε, είχαμε λοιπόν και προβολές ταινιών. Ε, είχαμε ε, μία μικρού μήκου, την Κυριακή. Edith είναι η ταινία. Μπορείτε να τη βρείτε στο ίντερνετ. Ε, είναι μία πάρα πολύ όμορφη ε, ταινία μικρού μήκου. Ε, με πάρα πολύ ωραία special effects και επίσης είχαμε και μια ταινία μεγάλου μήκους το Σάββατο που είναι ο χειμωνάς, είναι μια καταπληκτική mm -hmm. ε, ταινία κυρίως θα έλεγα πιο κοντά στο μαγικό ρεαλισμό ε, πιο κοντά σε ένα ύφο πιο τυμπάρτον, mm. να το πούμε έτσι λίγο τέτοιες αισθητικές έτσι, όχι το τρελό χιουμορ του Tim Barton, ε, ανώ την ε, οπτική αισθητική, mm. μια καταπληκτική ελληνική παραγωγή, η οποία έχει γίνει μέσω crowdfunding, έχει γίνει μέσω Kickstarter κιόλα. Ε, και την οποία ο, ο δημιουργός μας την παραχώρησε και αισθάνονταν γι' αυτός, ε, ήθελε κι αυτός να είναι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε λόγω δουλειάς, γιατί είναι στο εξωτερικό άνθρωπο. Απότε ε, είχαμε και σε αυτό το κομμάτι... Έτσι, mm -hmm. Είχαμε μουσική. Συγγνώμη, το ξέχασα. Αν είναι Ναι, Και χοροδία. Είχαμε... είχαμε χοροδία, είχαμε μουσική. Είχαμε την Fantasy Core, Που Μπορείτε να βρείτε και υλικό τη uh, στο, στο YouTube, στο το κανάλι YouTube. τους και, και μπορείτε να έρθετε σε επαφή όσοι είστε εκεί στην Αθήνα τουλάχιστον που εδρεύει η Χοροδία. Και βρείτε του μέσα στο Facebook και αν σα αρέσει ή όχι. Μέλη θέλουν Μέλη σε με, με μεράκι έτσι Ακριβώς και μάλιστα τα παιδιά έχουν πει Ότι δεν τους ενδιαφέρει αν Ξέρετε ή όχι από μουσική ε, Θα μάτια. πάτε έτσι. Θα πάτε και αν Όντως μπορείτε να τραγουδήσετε Δηλαδή έχετε καλή φωνή γιατί εγώ ας πούμε Αν πήγαινα θα σπάγανε τα τσάμια <συσχε> ε, Άσε μας Δέχονται να <συσχε> Σας μάθουνε κιόλας Δηλαδή Είμαστε. αν σας ενδιαφέρει Όποιος θα ακούει Ευχαριστώ και για την υπενθύμηση ε, μπορείτε να απευθυνθείτε στα παιδιά τη Fantasy Core είναι παραπάνω από πρόθυμοι να δεχτούν και να βοηθήσουν οποιοδήποτε να τραγουδήσει μαζί του. Γιατί και αυτοί το κάνουν από πάρα, πάρα πολύ αγάπη. Επίση. Είναι... Ναι, α συνομιλήσω. Ναι, Όχι. <laughs> ναι, <laughs> Παίρνω <πέρ, laughs> ειρμό εγώ, γιατί έχω συνηθίσει από τι αγορεύσει στο, στο σύλλογο. <laughs> ε, και επίση είχαμε και του Ιέρνη, που είναι ένα μουσικό κελτικό ελληνικό και εθλητικής μουσικής, και, ελληνικής <σίγλω> μουσικής. <σίγλω> ναι. και είχαμε παίξει και κομμάτια τους και στην προηγούμενη κουμπί να βάλουμε <σίγλω> και ένα δικό τους τώρα είναι καλή ώρα άλλο ένα κομμάτι που κατάφερα και βρήκα από τους Ιέρνης uh, και επανερχόμαστε <σίγλω> Εδώ, και τους πολύ αγαπημένου μα παραγωγούς Ήλια και Λουκά που έχουν συνθεί και μας ακούνε και αυτοί Έτσι λοιπόν αγαπητοί ακροατές νομίζω πως δεν υστερείουν τίποτα η έρνης σε σχέση με άλλα συγκροτήματα με, με ξένο να το πω συγκροτήματα έτσι αυτού του είδου, θα νομίζω συμφωνεί και εσύ σε, σε αυτό Είναι όχι τα, τα παιδιά είναι εξαιρετική είναι εξαιρετική μουσική και, και αυτού του ευχαριστούμε που ήρθανε και παίξ και πιστεύω ότι υπήρχε κόσμο που ενώ είναι του αρέσει, το φαντάζεσαι, δεν ήξερε ότι υπάρχει ένα τέτοιο συγκρότημα. Μπορεί να ήξερε του Blind Guardian που αναφέραμε πριν, αλλά yeah. δεν ήξερε του Χέρνση. Μπορεί να ήξερε yeah. τη Λορένα Μακενήτσα, αλλά δεν ήξερε του Χέρνση. Είναι και αυτό ένα, ένα ωραίο πράγμα για να του μαθαίνει και το κοινό γιατί αξίζουν πραγματικά να του μαθαίνει το ε, ε, κοινό. Ακριβώ. Είναι αυτή το και λέγαμε και στην προηγούμενη συνέντευξη με το, τα παιδιά από το Spoiler Alert. Και πάλι αναφερθήκαμε και στο Fantastico. Ε, Έχουμε το εξή ότι χρειάζονται αυτά. Α, τα γεγονότα, να το πω έτσι με την ευρύτερη έννοια, να μην μείνουμε μόνο στο αν θα είναι ο διήμερο, αν θα είναι η μερίδα. Ναι, Τέτοια ναι. γεγονότα, ομπρέλε που τα λέω εγώ, ε, βοηθούν και στο να αναπτυχθεί η λεγόμενη κοινότητα. Έτσι, ναι, το community ναι. που λένε στο εξωτερικό. Ακριβώς, Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό ότι πολλοί κόσμοι, γιατί τώρα θα πάμε στου εκθέτες, που υπήρχαν πάρα πολλοί εκθετέ. Εντυπωσι... Εντυπωσιάστηκα. Α, να, να, να πω και το, αυτό που είπες για το πράγμα Είχαμε τις εκδηλώσεις. Ε, είχα πει και στους ακροατές, αλλά ευκαιρία να το πω. Όταν είχα πρωτοδεί τη σελίδα στο, στο, στο ίντερνετ, τη, ναι, ναι. τη σελίδα του Φαντάστικων, είχα δει α, τις πρώτες λίγες, ε, λίγες εκδηλώσεις. Εκεί πέρα, εντάξει, εγώ δεν τι το θέμα, είπα, ήμουν εκεί και ήταν όλη η εκδήλωση Είδα τις πρώτες λίγες εκδήλωσεις και λέω εντάξει, για αρχή, για πρώτο, αυτό καλά είναι Και μπαίνω μετά από μια εβδομάδα ας πούμε, το ξανακοιτάω και λέω τυχαίνεται εδώ πέρα Είχαν γεμίσει εκθέτες εκδηλώσεις αυτά και ήδη αχνοφαινόταν η επιτυχία που θα είχε ναι και, και όντω, δηλαδή κάπως έτσι πήγε είναι ό, όλα αυτά όλες οι εκδηλώσεις οι μεγάλες η αλήθεια είναι ότι έχουν μια, ε, ένα φαινόμενο χιονοστιβάδας δηλαδή ξεκινάνε αργά εντό ο αργά ναι. ξεκινάνε κατά σε κάτι πιο μικρό και μέσα σε πολύ λίγο χρόνο έχουν γιγαντωθεί που λες τι έγινε ρε παιδιά ε, μας την πέσανε ε, που έλεγε και ε, ε, στους ε, απαράδεκτους ο Σπύρος έτσι λοιπόν έτσι, <laughs> ε, <laughs> ε, και γι' αυτό λοιπόν θα, θα πάμε στου εκθέσει που ήταν πάρα πολύ. Του ευχαριστούμε για την παρουσία του και πιστεύω και οι ίδιοι ε, το ευχαριστηθήκαν. Και δεν μιλάω επαγγελματικά μόνο, το ευχαριστηθήκαν σαν γεγονό, σαν ένα δρόμενο που έγινε. Mm -hmm. Γιατί είναι και όλοι από αυτού που τουλάχιστον ήταν και σχεδόν όλοι που ασχολούνται με αυτό στην Ελλάδα ασχολούνται γιατί ακριβώ το αγαπάνε. Mm -hmm. Δηλαδή είναι κάτι που του αρέσει ούτω ή άλλως, σαν σαν ανθρώπους πρώτα και μετά σαν επαγγελματίες. Ε, Μείναν ικανοποιημένοι, μην είναι ικανοποιημένοι από τον κόσμο που ήρθε και τους γνώρισε και ξαναπάμε σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι αυτό είναι το community building. Δηλαδή, ε, δεν είναι απαραίτητο ότι ένας εκθέτης... Ε, θα έρθει για να πουλήσει μόνο. Όχι. Ένας εκθετής έρχεται για να το γνωρίσει ο κόσμος, έρχεται για να ξέρει που είναι αυτός ο εκθετής, να πάει στο μαγαζί του, μπορεί να πάει να μιλήσει, μπορεί να κάνει μια παραγγελία αν είναι κάτι σε κόσμο, μπορεί να πάει να δει άλλα 20 βιβλία που έχει. Ε, στο βιβλιοπωλείο ή... του και δεν τα ήξερε. Δηλαδή δεν είναι μόνο το άμεσο όφελο, Όχι μόνο για τον. Γιατί αυτό είναι μια αμφίδρομη σχέση. Όπως τα περισσότερα στην εκδήλωση αυτή είναι, έχουν αμφίδρομη ισχύ. Δηλαδή είναι και ο θεατής που κερδίζει και ο εξέτης που κερδίζει και κερδίζουν ακριβώς το χτίσμα αυτής της σχέσης και το χτίσμα αυτή τη κοινότητα. και κερδίζουν ότι την επόμενη φορά που θα θελούσουν κάτι, η πρώτη του σκέψη δεν θα είναι να ψάξουν στο ίντερνε τα απαραίτητα, θα είναι να πάνε να ρωτήσουν αυτόν τον άνθρωπο και θα του πούνε πε μου ένα καλό βιβλίο φάντας». Ακριβώς. Ναι, είναι, αυτό, έχουν, είναι μια προηγούμενη. Κι εγώ έτσι, που δεν είχα... Α, Λόγω απόσταση έτσι, για του τους Δεν είχαν yeah. ιδιαίτερη επαφή με τα δρόμενα στον χώρο του φάνταζε γιατί κακά τα ψέματα αλλά δεν είσαι σε μεγάλη φοιτητούπολιο, Όπω είπες. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Yeah. Και, ε, ε, τους μισούς εκδοτικούς σίγου ε, τώρα. Το... δεν τους ήξερε έτσι πρώτη φορά του είδα, είδα, είδα βιβλία και τώρα σιγά σιγά ας πούμε, ε, αρχίζω και τους ψάχνω και βλέπω ότι άλλα βιβλία έχουν και τα λοιπά έτσι. και σιγά σιγά και από την εκπομπή θα, θα μπουν και παρουσιάζει το πρόγραμμα έτσι. βλέπεις αρχίζει και, και επεκτείνεται και κάποιος άλλο θα μα ακούσει τώρα που μιλάμε θα διαφερθεί και αυτός και θα μάθει κάτι παραπάνω και είναι έτσι αυτό. Είναι, δηλαδή, και γι' αυτό τα ξαναλέω σαν φαινόμενα χιονοστιβάδας γιατί και αυτό ξεκινάει αργά αλλά σιγά σιγά ε, αποκτά δύναμη, αποκτά δυναμική μάλλον περισσότερο από δυνάμη και έχει μια δικιά του εξέλιξη. Ε, και πέρα από τους εκθέτες mm -hmm. είχαμε και ένα άλλο κομμάτι που ήταν ε, άλλοι πολιτιστικοί συλλογοι και ομάδες. Μπράβο ναι. Και ε, ε, μας κράτησαν και καλή παρέα μπορώ να πω. Σε όλη τη διάρκεια των του εκδηλώσεων, τουλάχιστον ε, ε, εκεί πέρα στη, ήταν στην άλλη την αίθουσα που ήταν με τα παιχνίδια εκεί πέρα. Ε, με την Και τα παιδιά τη. Ε, Κάησα ε, και τα παιδιά τη Drawlab <σχει> Τη ακριβώ. Και περίμενε. και το Fantasy Shop ήταν εκεί και πέρα. Το φαντα, Μπράβο, και το Fantasy Shop! Να μην ξεχάσω κανέναν. Ναι, okay. Έχω και αυτό το άγχος που καθόταν και έπαιζαν με, το, με, με άπειρη υπομονή πολλέ φορέ. Έτσι. Αυτά ναι, ήταν ναι. και εξηγούσαν τους κανόνες και έπαιζαν με τον κόσμο και αυτά και πάντα με το χαμόγελο ναι ε, όντως. Ήταν, ήταν μια πάρα πολύ ωραία πήρα, ξαναλέω, για όλους για όλους πραγματικά έτσι Αλλά σε διέκοψη έλεγε για τους συλλόγο συγγνώμη όχι, όχι δεν είναι τίποτα Είναι ζωντανή οι η... Η συνέντευξη δεν είναι μαγνωσκοπημένη ε, ε, σαν... ε, από κονσερβοκούτη. Ε, ε, έξι, ε, μάρθε... ε, κάνουμε διάλογο, όχι μόνο ε, λόγο. Έτσι, κάνουμε, κάνουμε διάλογο, όχι όπως, όχι όπως έχετε συνειδηθεί στη συνεντεύξη στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, έτσι, έτσι, στα ελληνικά κανάλια, εδώ, κάνουμε <σχελίδι> ραδιόφωνο, κάνουμε ζωντανό, παρείστικο, ραδιόφωνο, musicheaven.gr, με ξέχνετε το σύνθημά μα, έτσι. Ακριβώ. <σχελίδι> <σχελίδι> Ακριβώς. Λοιπόν, οι σύλλογοι λοιπόν, ήταν εκεί πέρα γιατί ε, για να εξηγήσω κάτι στους ακρατές που ίσως να μην ξέρουν για το δικό μας λόγο, ως λόγος του φανταστικού ή φαντάστικο. Mm -hmm. ε, έχει κάποιους σκοπούς. Ο σκοπός του είναι να κάνει εκδηλώσεις. Ο σκοπός του όμως δεν είναι να κάνει μόνο εκδηλώσεις. Ο σκοπός του είναι να ε, προωθήσει, να διαδώσει την κουλτούρα του φανταστικού yeah. σε οποιαδήποτε έκπανση τη στην Ελλάδα. Νόμιζα είναι... θα μου έλεγε ότι ήταν σκοπός σκοπό να κατακτήσουμε τον κόσμο. Αυτό okay. μάλλον... είναι από άλλη ταινία. <laughs> <laughs> αυτά είναι από άλλη ταινία. Ή μπορεί να είναι στην κρυφή ατζέτα που έχουμε. <laughs> λοιπόν, και σκοπό μα είναι να φέρνουμε και άλλε ομάδε ή συλλόγου που ήδη υπάρχουν σε επαφή με περισσότερο κοινό. Να λειτουργούμε σαν μια ομπρέλα όπω πολύ εύστοχα ε, ήδη πει, αλλά όχι μία ομπρέλα που θα καπελώνει, αλλά μία ομπρέλα που θα είναι διάφανής και θα αφήνει και τους άλλους να λάπουν από μέσα. Σκοπός μας δηλαδή δεν είναι να κατακτήσουμε τον κόσμο, προθέχαμε. πριν, σκοπός μας είναι να τον κατακτήσουμε όλοι μαζί και να είμαστε όλοι μαζί, πιασμένοι χέρι-χέρι, όλοι οι συλλογοι, οι που κάνουμε κάτι που μας αρέσει και αγαπάμε και να μπορούμε να το μεταδώσουμε στους περισσότερους ανθρώπους γίνεται. Γιατί έτσι πιστεύω ότι βοηθάμε, ξαναλέω, όχι μόνο σε, σε συλλογικό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό επίπεδο και βοηθάμε και την κοινότητα, βοηθάμε και την αγορά. Γιατί δημιουργείται και μια τάση στην αγορά με αυτόν τον τρόπο. Ε, σιγά στα σιγά, σταδιακά, δημιουργούνται νέα ταλέντα, δημιουργούνται, βγαίνουν στην επιφάνεια. Ε, υπήρχαν άνθρωποι ας πούμε, που ήρθαν στους ε, λογοτεχνικούς διαγωνισμούς που κάναμε που είναι νέοι άνθρωποι, που ε, θα ξανά που ξε, πλέον ξέρουν ότι μπορούν να γράψουν αν είχαν κάποια αμφιβολία, που πλέον ξέρουν ότι μπορούν να βρουν κάποιον που θα τους ακούσει αν γράψουν κάτι. Άρα αυτό του δίνει το δικαιώμα, και όχι μόνο πλέον να ονειρεύονται, αλλά να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Του δίνει την ελευθερία να μπορούν πλέον να εκφραστούν χωρί να πιστεύουν σε κάποιο στιγματισμό όπω ήταν τι προηγούμενε δεκαετίε ή σε κάποια απόρριψη όπω ήταν τι προηγούμενε δεκαετίες. Είναι ένα, ένα κομμάτι του συλλόγου το οποίο είναι κρυφό, δεν είναι κάτι φανερό γιατί δεν φαίνεται στην εκδήλωση αυτή καθεαυτή, αλλά φαίνεται στον απόϊχο όλων των εκδηλώσεων. Είναι το background. Είναι το background, είναι. ακριβώς. Έχει. Είναι Έχει. ο καμβάς πάνω στον οποίο ζωγραφίζουμε. Πολύ, πολύ επιτυχημένο αυτό. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας όμως. Δυστυχώς δεν συνεργάζεται το player, να με συγχωρείτε για αυτό. Και επιστρέφουμε στην συνέντευξή μας, η οποία όπως καταλάβατε εξελίσσεται ε, με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Ε, πιστεύω ότι κι εσείς αγαπητοί ακροτείς μάθετε να σωρό πράγματα, ε, μπαίνετε στο, στο κλίμα και αρχίζετε να καταλαβαίνετε λίγο και τον ενθουσιασμό μου για αυτό το φανταστικό να κάνω και το λογοπαίγνιό μου διήμερο του. Και με, τι εμείς συνέχεια μεταξύ μου στο, το ίδιο λόγο παίγνιο, κάνουμε διαρκώ. <laughs> <laughs> Είπες μεταξύ μας λοιπόν. Πάμε όμως, είπαμε για τις θέτες εκδηλώσεις, ε, για τους συλλόγου. Ε, πάμε όμως τους ανθρώπους που σήκωσαν, έτσι και πραγματικά το λέω ε, και το εννοώ, που σήκωσαν το βάρος των, ε, ε, έχω δίκιο ήταν δύο και άτομα τα οποία ε, ε, είχαμε το δίμερο. Ναι, ήταν 2.000 ε, περίπου μοναδικοί επισκέπτε. Και με τον όρο για να εξηγήσω σε κάποιου που ίσω να μην mm -hmm. το ξέρουν, είναι. Μοναδικό επισκέπτη είναι ε, ένα άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει και έρθει και τι δύο μέρε. Έτσι. Mm -hmm. Δηλαδή, δεν μιλάμε τη συνολική προσελέση που συνήθω είναι αυτό που βγαίνει προ τα έξω στι εκδηλώσει στην Ελλάδα, για να φαίνονται πιο μεγάλα τα νούμερα. <laughs> ο μοναδικό επισκέπτη είναι αυτό ο οποίο. Έρχεται στην εκδήλωσή σου και είναι αυτό ο οποίο θα ξανάρθει αν έχει περάσει καλά. Ε, και είναι σημαντικό ε, να είναι μοναδικό, γιατί ο καθένας από αυτού που ήρθανε είναι μοναδικό. Yes. Για μα. Το αντιμετωπίζουμε ω κάτι μοναδικό και μαγικό, μια και είμαστε του φανταστικού και το θέλουμε να ξανάρθει μαζί μα. Αλλά πριν πάμε mm -hmm. στου άνθρωπους, πίσω από αυτό, θα πάμε σε δύο πράγματα, mm -hmm. για να μην τα ξεχάσω. Ελέγω. Πέρα λοιπόν από τους εκθέτε που είπαμε και όλα αυτά, υπάρχει ένα ακόμα κομμάτι το οποίο είναι τα παιχνίδια ρόλων, είχαμε ε, sessions, με DMs, που είχαμε φωνάξει και με παιδιά ρόλων. Ήταν και Σαββατο και και όλες τις μέρες και σχεδόν όλες τις ώρες. Ναι, ε, έτσι, ναι, ναι. Από τις 12 νομίζω μέχρι τις 8 τους είχαμε, τα παιδιά. Και, παρα, ε, και παραπάνω, εκεί που είχε κέφι, ας πούμε, και τέτοια, <laughs> και παραπάνω σε πληροφορό. Και παραπάνω και τους ευχαριστούμε και τους δύο, και τον Αλέξη και τον Βασίλη ε, και κάναν καταπληκτική δουλειά. Τρομερή επιτυχία. Θέλουμε να τα επαναλάβουμε του χρόνου προφανώς και ίσως να το διαθέσουμε mm -hmm. και να το γιγαντώσουμε. Και επίσης, ε, ένα, ε, επίσης υπήρχε cosplay διαγωνισμό που ήρθαν διαγωνισμένοι. Mm -hmm. ε, που, που ήρθαν με στολές που είχαν φτιάξει οι ε, Ήταν πάρα πολύ όμορφε, κάποιε από αυτέ. Όλε ήταν όμορφε, κάποιε ήταν εξαιρετικέ. Mm -hmm. Να το θέσω έτσι. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι ήταν κανένα κάτω του μετριού. Το αντίθετο, απλά ήταν κάποιοι που ήταν με άριστα το 10 μετών, α Ετσι, που θα στέκονταν σε οποιοδήποτε διαγωνισμό και στο εξωτερικό. Έτσι. Που, έχουνε και ναι. που, είναι, που έχουν χρόνια εμπειρία, όχι ότι έχουν, κάτι, έχουν περισσότερο μεράκι στο εξωτερικό. Έτσι. Έχουν ξεκινήσει νωρίτερα και γι' αυτό το λέω δηλαδή ότι ήταν εξαιρετικότατε κάποιε από του διαγωνιζόμενου. Επίση υπήρχαν και διαγωνιζόμενοι, μάλλον παρουσίασε και εκτό διαγωνισμού. Και κρίμα, <συνά> ε εγώ του παρέπετρεψα <συνά> <πως συνά> στην προηγούμενη εκπομπή. Είπαρε, παιδιά, εντάξει, δεν έραγαν διαγωνιστείτε, αλλά ανεβείτε στη σκηνή να σα δει ο, ο κόσμο. Δηλαδή είναι κρίμα αυτή η δουλειά να μην, να μην εμφανιστεί και έτσι και <συνά> μην... πιο επίσημα σε εισαγωγικά. Ακριβώ και να πάρει ένα χειροκρότημα που στην τελική ο καλλιτέχνη, όπω είναι μια πάρα πολύ γνωστή φράση πάλι, τρέφεται με το χειροκρότημα. Μην το ξεκινάμε αυτό. Ε, οπότε υπήρχαν και αυτέ οι άλλε εκδηλώσει. Και τώρα θα πάμε στου ανθρώπου και θα πάμε πρώτα στου ανθρώπου τη Ελληνοαμερικάνικη που του ανέφερα. Που πάλι θέλουμε να του ευχαριστήσουμε γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εκεί όλε τι ώρε μαζί μα ε, με μια εξαιρετική συνεργασία. Και mm -hmm. πριν πάμε στα παιδιά του Συλλόγου, ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι είναι οι εθελοντές μας. Γι' αυτό ήθελα να σου, να σου πω και εγώ και να, το, να πούμε και λίγο πιο αναλυτικά, γιατί ο εθελοντισμός στην Ελλάδα είναι κάτι, πώς να το πω, παρεξηγημένο να το πω... Ε, είναι. Τώρα... Επειδή δεν θέλω να χρωματιστεί έτσι, ας το πούμε, <laughs> η συζήτηση με πολιτικέ. Όχι μακριά από εμά. Μακριά σας... από εμά, ο εθελοντισμό στην Ελλάδα έχει μια αρνητική χρειά για συγκεκριμένου λόγου. Ναι. Δεν θα του αναλύσουμε. Ε, Δυστυχώ γιατί αντιμετωπίζεται λάθο. Και αντιμετωπίζεται λάθο όχι από του εθελοντέ αλλά από του φορεί πολλέ φορέ. Ναι. Ε, Εμεί του εθελοντέ δεν του βλέπουμε σαν ε, ανθρώπινο δυναμικό προ. Του βλέπουμε σαν ανθρώπου που αγαπάνε κάτι όπω και εμεί και επικουρικά έχουν το θάρρο, έχουν τη δύναμη, έχουν την όρεξη να μα βοηθήσουν χωρί να ζητάνε τίποτα σε αντάλλαγμα. Το οποίο είναι, δηλαδή, mm -hmm. τι να πω, πολλέ φορέ το σκέφτομαι και δακρύζω κυριολεκτικά. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό γιατί βλέπει την αγάπη που μπορεί να δώσει κάποιο χωρί να ζητάει κανένα αντάλλαγμα. Το οποίο είναι σπάνιο στην εποχή μα πολλέ φορέ. Και είναι καλό να το θυμόμαστε ότι, ό,τι και να γίνει, είμαστε όλοι άνθρωποι. Και είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και είμαστε όλοι στον ίδιο πλανήτη. Ε, οπότε, θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια και του εθελοντέ μα, που έκαναν μια καταπληκτική δουλειά. Ε, που πάρα πολλοί από αυτού καθίσανε πάρα πολλέ ώρε, όπω του λέγα, ζητάγαμε να μην κάθονται τόσο πολλέ ώρε, και το κάναν από την καλή του στην καρδιά και από την αγάπη του. Το ξαναλέω για αυτό το πράγμα. Ε, μα βοηθήσαν τρομερά πολύ και τους ευχαριστούμε και πάλι δηλαδή, εκ πάθος καρδίας και να πω και την εμπειρία μου σαν απλός επισκέπτης Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν τελώς επισκέπτης αλλά την, την εικόνα που θα αποκόμιζε απλός επισκέπτης ε, ήταν ε, και ο επαγγελματισμό αυτών των παιδιών των, των, των εθελοντών δηλαδή ε, δεν ξεχώριζες ας πούμε ότι α, έλεγες α, αυτό ξέρει είναι τη οργανωτική, ο άλλο απλό εθελοντή. Δεν ξεχώριζαν. Ήταν καταρτισμένοι, ήταν προγρα... με πρόγραμμα, με τα πάντα. Δηλαδή, μιλάμε για επαγγελματικέ καταστάσει, ε, ε, κορατέ. που πρέπει να το δείτε και να το πιστέψετε. Ευχαριστώ και για τα καλά λόγια, αλλά κυρίω ε, να πω και πάλι ευχαριστώ στου εθελοντέ. Ήταν όντω ε, καταπληκτικοί. Ε. Και υπερβάλανε αυτό, είμαι σίγουρο. Ε, 100%, -100 σίγουρο. Και τώρα θα πάμε στα άτομα του συλλόγου. Να πάμε πρώτα σε ένα τραγουδάκι και μετά... Ακόμα καλύτερα έτσι. για να νεοδική διάθεση. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι και επιστρέφουμε τώρα με ανεβασμένη διάθεση, καλά πισθανές προηγουμένους, και να πούμε για, τα... για τον σκληρό πυρήνα, να το πω έτσι, το... γιατί τη... την ομάδα τους την Οργανωτική Επιτροπή πώς θες να τους δεν έχουμε συγκλοποιημένα δεν έχουμε κάποιο διαχωρισμό είμαστε, ε, εντάξει, είμαστε όλοι ε, στην Οργανωτική Επιτροπή γιατί ουσιαστικά ο, ο σύλλογο είναι αυτό το πράγμα mm -hmm. και πάλι θα δώσω κάποιες εξηγήσει τους ακροατές ο δικός μα ο σύλλογο έχει μια ιδιαιτερότητα mm -hmm. επειδή όπως προανέφερα ε, σκοπός του είναι να κάνει εκδηλώσεις Mm -hmm. ε, δεν έχει κάποιο φιλολογικό ενδιαφέρον, δεν έχει κάποιο άλλο σκοπό αναψυχής να το πω έτσι, ή διασκέδαση, όπω είναι ίσω ο πιο στη δημοτική. Ε, οπότε δεν θέλουμε να έχουμε μέλη απλά για να έχουμε μέλη και όταν θα κάνουμε ένα πάρτι, μια γιορτή, θα έρθουν. Θέλουμε να, έρθουμε, να έχουμε μέλη οι οποίοι θα βάλουν χρόνο, θα βάλουν κόπο, θα βάλουν αγάπη. Θα βάλουν Έτσι. ιδέες, θα βάλουν προτάσεις για να φτιάξουμε κάτι το οποίο εμείς δεν θα το απολαύσουμε. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο, ε, δεν το ίσως να, να μην το αντιλαμβάνονται όλοι, αλλά εμείς ε, και η γνώση μας προφανώς, ε, δρέπουμε ως καρπό όχι την εκδήλωση ως ευχαρίστηση, ε, αλλά τα χαμόγελα, γιατί εμείς δεν απολαμβάνουμε εντό De κανένα pro... κομμάτι δεν προλαβαίνεις τις εκδηλώσεις και δεν είναι ο σκοπός μας ο σκοπός μας είναι εμείς να καταφέρουμε να φτιάξουμε κάτι που θα ευχαριστηθούν άλλοι και για μας τα καλά λόγια τα χαμόγελα τα καλά σχόλια στο διαδίκτυο πριν κατά τη διάρκεια και μετά είναι από τις μεγαλύτερε αδαμοιβές που μπορούμε να έχουμε έτσι είναι βασικά η μεγαλύτερη ανταμοιβή, όχι από τι μεγαλύτερε, να είμαι και συγκεκριμένο. Οπότε ο συλλογό γενικά δεν είναι αριθμεί πάρα πάρα πολλά μέλη όπω η άλλη συλλογή, όπω είναι ε, ξέρω, ο συλλογό Τόρκιν για παράδειγμα, που είναι ε, ένα σύλλογο με έναν πιο φιλολογικό προσανατολισμό στα έργα του, του καθηγητή Τόρκιν. Ναι. Ε, ε, δεν είναι όπω ο Έσπερο, που είναι ομάδα ε, συλλογή ε, ε, ε, ναι, ναι. με επιτραπέζια παιχνίδια που αποσκοπούν στο να παίζουν επιτραπέζια ναι, παιχνίδια σε ένα χώρο που έχουν και να προωθούν αυτή την κουλτούρα ε, εμείς κάνουμε εκδηλώσεις οπότε έχουμε λίγα μέλη και όλα τα μέλη όμως ε, συμμετέχουν ενεργά συμμετέχουν ενεργά, προφανώς στο μέτρο του δυνατού αναγκαστικά, αναγκαστικά γιατί όλοι δουλεύουν, ε, όλοι, δουλεύουν ναι. όλοι έχουν δουλειές να το πω έτσι. Mm -hmm. ε, και είναι αυτα, ποιοι, ποια είναι αυτά τα άτομα, δεν τα πούμε ονομαστικά, αλλά εννοώ ότι είναι, είναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι κάποιοι από αυτούς είναι συγγραφείς mm -hmm. του φανταστικού, κάποιοι από αυτούς είναι, ε, ασχολούνται επαγγελματικά στο να φτιάχνουν παιχνίδια με ε, θέμα φανταστικό. Ε, κάποιοι άλλοι είναι ε, πάρα, πολύ, έτσι, πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο ως Αναγνώστες. Ε, ως, ε, έχουμε έναν άνθρωπο ο είναι εκθότης ε, mm. από τη Sars Nocturna. Mm -hmm. ε, δηλαδή έχουμε δηλαδή, κόσμο ο οποίος ασχολείται και ένεργα, όχι μόνο ως θεατής ή καταναλωτής, αλλά ασχολείται ένεργα ε, γύρω από αυτή την κουλτούρα. Και αυτό μας δίνει μια, ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Μας δίνει το κομμάτι του... να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό know-how, μια πάρα πολύ καλή εντελεχής γνώση γύρω από το τι ανήκει στο φανταστικό και τι μπορούμε να προβάλλουμε γύρω από το φανταστικό mm -hmm. και επειδή έχουμε και κόσμο ο οποίος είναι τρομερός αναγνώστης θεατής, πέκτης, παιχνίων και όλα αυτά μαζί δίνει και το δεύτερο κομμάτι που είναι mm -hmm. τι θα ήθελα εγώ να δω σε ένα φεστιβάλ. Τι θα ήθελα να δω εγώ σε μια αντίστοιχη εκδήλωση. Μια σφαιρική άποψη του χώρου του, του φανταστικού. Μία, έτσι, μια σφαιρική άποψη η οποία μας βοηθάει στο να, να κάνουμε ε, συζητήσεις και να κάνουμε προτάσεις και να... Μέσα από αυτέ τι προτάσει να μπορούμε να διαλέγουμε τι καλύτερε και τι πιο εφαρμόσιμε, γιατί πρέπει να είμαστε και στα πλαίσια τη πραγματικότητα και του εφικτού. Όσο και αν θέλαμε να έχουμε μαγία, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε, ε, <στονίτρια> εντάξει. <στονίτρια> θα πρέπει να αναγκαστούμε να, να είμαστε με, με γύνα μέσα να ασχοληθούμε λοιπόν Έτσι. και να κάνουμε μέσα από αυτέ τι ιδέε να βρούμε τι καλύτερε. Τι καλύτερε όχι για εμά, τι καλύτερε <στονίτρια> για το κοινό. Που θεωρούμε εμεί ότι θα είναι για το κοινό. Και φυσικά το πιο σημαντικό είναι να ακούμε πολλέ φορέ και το κοινό. Και είναι και ένα άλλο κομμάτι στο οποίο mm -hmm. πιστεύω ότι ο Σύλλογο ε, καινοτομεί για τα ελληνικά δεδομένα. Γιατί δίνουμε βάση πάρα πολύ βάση σε αυτό που λέει ο κόσμο. Ε, δίνουμε πάρα πολύ προσοχή mm -hmm. στο, σ, στα ωραία πράγματα που μπορεί να προτείνει. Και κάποια από αυτά τα, τα κάνουμε κομμάτι μα. Τα, τα βάζουμε μέσα ε, στο σύλλογο. σύλλογο αυτό. Έτσι, είναι ναι. πάρα πολύ βασικό γιατί, ε, ξανά λέω, επειδή κάνουμε εκδηλώσεις για άλλους, όχι για μας, ε, ναι. τελικά οι θεατές είναι που θα πρέπει να ευχαριστηθούν και αυτοί θα σου πούνε κάποιες φορές ότι θα θέλανε κάτι ακόμα, κάτι έτσι. διαφορετικό, κάτι καινούριο. Έτσι. Και είναι, είναι πάρα πολύ καλό αυτό γιατί η ομάδα γενικότερα, ο σύλλογο έχει εξαίρετα άτομα... Ε, σαν mm -hmm. ανθρώπους, σαν μέλη, το οποίο κάνει το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί δεν είναι μόνο πρόεδρο, Πρόεδρος, να τα λέμε όλα. Έ, Υπάρχει ναι, ναι. ένα Διοικητικό Συμβουλίο με το οποίο αποφασίζουμε από κοινού ε, τις τελικές αποφάσεις και τα εξαιρετικά μέλη κάνουν εύκολο το έργο αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου. Το κάνουν τόσο εύκολο που είναι, πώς να το πω, είναι, φαίνεται σαν παιχνίδι. Ε. Χαριτολογώντα, ποτέ δεν είναι ναι. τόσο εύκολο, αλλά okay. εντάξει. Αλλά ε, ε, ε, ε, το, το, το, το κάνεις και σε γεμίζει να το πω σε έτσι. Γεμίζει, δεν ακριβώς, σε κουράζει ναι. να το κάνεις. Ακριβώς. Δεν δε σε ακριβώς. κουράζει ενώ ε, δεν σε δυσαρεστεί να το πω έτσι. Γιατί κούραση, αν κάνεις κάτι καλά θα κουραστείς, δεν υπάρχει θέμα, έτσι. Ακριβώς. Και, και γενικότερα ο σύλλογος, δηλαδή... Ξαναλέω, ο στόχο του είναι η διάδοση αυτή τη κουλτούρα, είναι να βγούμε και έξω από τα σύνορα τη Αθήνα. Ε, Δυστυχώ ή ευτυχώ είμαστε Αθηνοκεντρικό λόγο γιατί μένουμε στην Αθήνα. Εκτό από ένα μέλο μα που μένει στη Λίμνο. Οπότε δυσκολευόμαστε να βγούμε προ τα έξω για πρακτικού λόγου. Είναι, είναι πρακτικό, και μην ξεχνάτε άλλωστε, εντάξει, η Ελλάδα είπαμε δεν είναι μόνο η Αθήνα, αλλά δεν μπορούμε να προβλέψουμε το ότι η μισή Έλληνα ζουν στην Αθήνα. Ναι, όχι τέτοιο. <laughs> δεν το έτσι. Έτσι. Έτσι. έτσι. Αλλά ε, το ότι υπάρχει η θέληση να βγείτε προς τα έξω, να επεκταθείτε, να, επεκταθείτε, να κάνετε συνεργασία αυτό, αυτό, αυτό είναι το βασικό. Ότι δεν είστε εσωστρεφείς ας πούμε, και κοιτάζετε πώ θα επεκταθείτε. Γιατί η, η εσωστρέφεια κάποια στιγμή εντάξει, είναι. Το έχουμε δει και παλιότερα έτσι, με άλλα αυτά που κουράζει και στο τέλο αποδυναμώνει και. Παίρνει τα πράγματα α, την κατιούσα, να το πω έτσι. Ακριβώ. Για να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή, μια και σου αρέσει η ιστορία, <laughs> η, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατέρευσε, ένα ένας από του. Ένα από Όχι μόνο από αυτέ ήταν και η εσωστρέφεια. Η δικιά τη οικονομική και πολιτική εσωστρέφεια. Οπότε ισχύει αυτό στην ιστορία των ανθρώπων. Και γενικότερα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι εγώ πιστεύω ότι όπω έλεγα πριν, ότι δημιουργείται μια κοινότητα, δημιουργείται μια κίνηση στην αγορά. Ε, δημιουργούνται νέα ταλέντα ε, το ε, πώς να το πω το διαδίκτυο το ίντερνετ ε, έχει ανοίξει και άλλες πύλες ε. δεν είμαστε μόνο στην Ελλάδα ό,τι κάνουμε μπορεί να βρεθεί και να σταθεί πολύ εύκολα στο εξωτερικό μέσα σε μία μέρα, ε. μέσα σε δύο μέρες και δεν μιλάω όχι για το συλλογό μιλάω τώρα για, για, τις, για τους αυτομικούς έτσι, έτσι, έτσι. Και, και δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο στο σχεδιασμό ε, βίντεο παιχνιδιών που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Κοζάνη διχεία πολύ ε, και το οποίο, και το ίδιο το άτομο αυτό δεν το γνωρίζει αλλά με μια τέτοια εκδήλωση θα μπορούσε ίσως και ο ίδιος να το ανακαλύψει και, να και ξαφνικά ναι. να αναδειχθεί δηλαδή, και αυτά φαντάζουν στη σφαίρα του φανταστικού <laughs> αλλά, για να κάνω κι εγώ λοιπόν το λόγο έτσι, έτσι. αλλά δεν είναι τόσο μακριά πλέον έχει αλλάξει όχι η Ελλάδα, έχει αλλάξει ο κόσμος με το διαδικτύο, Μπράβο. με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το crowdfunding, με το ότι πλέον μπορείς να στείλεις με πολύ μεγάλη ευκολία υλικό από εδώ στην Αυστραλία, από την Αυστραλία, στην ε, Αλάσκα, έχει αλλάξει γενικά όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης. Και όσο περνά τα χρόνια, ε, πιστεύω ότι η παγκοσμιοποίηση σε αυτό το επίπεδο, στο, στο ανθρώπινο κομμάτι στην ανθρώπινη υποστασία τη, θα προχωράει κι άλλο. Γιατί ήδη υπάρχει αυτή η... που είναι η πανάρχια ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία και η διεπαφή και με άλλους πολιτισμούς και με άλλους ανθρώπους και... Ε, με άλλου τόπου. Οπότε αυτό πιστεύω ότι θα γιγαντώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Τώρα που θα φτάσει, mm -hmm. δεν το ξέρουμε γιατί το μέλλον είναι άγραφο. Yeah. Αλλά σίγουρα θα προχωρήσει προς, και προ αυτή την κατεύθυνση. Yeah. έτσι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Είναι και δικέ μου διαπιστώσει, να το πω. Απόψει που έχουν διαμορφωθεί με βάση αυτά που βλέπω τα τελευταία χρόνια. Ναι, πάντως ε, βλέπω κι εγώ ότι κάπου προ τα εκεί πηγαίνουν ε, τα πράγματα. Έτσι, γιατί η παγκοσμιοποίηση mm -hmm. συνούμε, στην Ελλάδα και γενικότερα στο δικό κόσμο έχει πάρει μια αρνητική χρεια. Mm -hmm. ε, και πάλι ανατρέχοντας την ιστορία η παγκοσμιοποίηση υπήρχε από πάντα. Ο δρόμος mm -hmm. του μεταξιού υπάρχει από το 4000 π.Χ. που φτιάξαν οι πρώτε σου μέρη τη πόλη τους. Mm -hmm. Και από εκεί έχουμε τον πολιτισμό τη πόλη και την πείρα. Mm -hmm. λοιπόν, οπότε η παγκοσμιοποίηση υπάρχει πάρα πάρα πολλά χρόνια. Και δεν είναι <σχελίως> μόνο αρνητική. Όχι, ναι, εμείς βλέπουμε μία πλευρά συνήθως, αυτή που σχετίζεται με την πολιτική αν θέλεις, με την με την Είπαμε, οικονομική, ναι. βλέπουμε τη μία πλευρά. Δεν, δεν βλέπουμε, ας πούμε, πολλές φορές ξεχνάμε παλιότερα, ίσως οι νεότερες γενιές, δεν το... και δεν θα τους αυτούμε το ζήσουμε. Πόσο δύσκολο ήταν να προμηθευτείς ένα βιβλίο από το εξωτερικό, Ναι, ε, όχι, ήταν αδύνατον. Ήταν, δεν... δηλαδή... ήταν πρακτικά δύνατον, έτσι, βιβλίο. Είμαι λίγο πιο νέος από σένα, ε... γιατί και συμμικρόσεσαι, okay. λοιπόν, για να κάνω μια κομπλήμα. <laughs> ε, θυμάμαι ότι για να βρεις βιβλία στα αγγλικά <laughs> του fantasy, όχι γενικά, του fantasy στην Ελλάδα ήταν... Εδώ και γενικά δύσκολο. Πολύ δύσκολο. <laughs> Δηλαδή, πόσο μάλλον το φάνταζε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Για να βρεις μετά κάποια άλλα βιβλία που ζες στα αγγλικά, ήταν πάλι δύσκολο, λίγο ίσως πιο εύκολο από ό,τι για το φάνταζε. Και μετά ήταν το χάος. Δηλαδή, αν να βρεις βιβλία στα γερμανικά, στα ισπανικά, πέρα από αυτά που ah. έκανες στο Get Institute, στο Θερβάντες και τα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Στα γαλλικά, δεν, δηλαδή. δεν, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, δεν υπήρχε. Πέρα από όσα, είσαν, όσα είχαν σχετιστεί με τη μαθησιακή, ας πούμε, με το μαθησιακό τομέα, εκτός αυτού ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Ε, Και σαν λέω, δεν μιλάμε για, μην φανταστει ο κόσμο ότι είμαστε τίποτα παππούδες. μιλάω για πριν από 15 χρόνια. Έτσι, ναι, μην συζητάτε, μην είστε 15 χρονια κουρατές, έτσι, 15 χρονια Περάσαν πέρι. όπως γρήγορα, γρήγορα. <laughs> έτσι. Ε, να πάμε στο τελευταίο μας ε, τραγούδι όμως και να γυρίσουμε για την αποφώνηση γιατί σιγά σιγά τελειώνει η ώρα της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το τραγούδι. Και εδώ πέρα σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε την συνέντευξή μας. Ε, αν ήταν στο χέρι μας αγαπητοί ακροτες, θα είμαστε εδώ όλο το βράδυ. Να, θα ξημερώναμε Δευτέρα να συζήταμε με τον Θανάση. Ναι, είναι Αλλά, η... ναι. και πολλά λίστατος, οπότε καταλαβαίνεις. <laughs> στη Εύεση Μαγεία, και... αυτό που θέλουμε στη συνέντευξη, φαντάσει, να ήταν συνέντευξη και να μιλούσε... <laughs> Μόνο... Αυτός που κάνει τη συνέντευξη Όχι πώ δεν έχουμε Παρακολουθήσει και τέτοιες Αλλά δεν θα είχε κανένα νόημα <laughs> Δεν θα είχε νόημα ναι ακριβώς Έτσι. Επομένως ε, θα, ε, θα πεις μια τελευταία ε, Κάτι από χαιρετιστήριο Για τους ακροατές μας ε, Κάτι που θα να τους πεις ε, Για να τους χαιρετήσουμε ε, Θα ήθελα να ευχαριστήσω καθώς εσένα για την συνέντευξή σου. Να σε ευχαριστήσω και για το αφιέρωμα που έχει κάνει την προηγουμένη φορά και πάλι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσου ήρθαμε και παρακολουθήσαν το Φαντάστικον από κοντά. Όλους τους θέατες μας, όλους τους εκθέτες, όλους τους εθελοντές, την <Ρι> Αμερικάνικη Ένωση. Και επίσης θέλω να σας πω ότι το Φαντάστικον είναι εδώ, είναι εδώ, θα μείνει. Θα μείνει γιατί το αγαλιάσατε όλοι σας με αγάπη και θα συνεχίζει να μεγαλώνει και θα βέρουμε και άλλα μέλη σε αυτή την όμορφη παρέα και θα συνεχίσετε να κάνετε κι εσείς νέες Επίση Επίσης θα υπάρξουν και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν μικρές εκδηλώσεις, θα ανακοινωθούν ε, όταν έρθει η ώρα τους, μέσα στον χρόνο να συγκρατάνε παρέα, μέχρι να ξανάρθει ε, να περάσει ένας όνος και να είμαστε πάλι πρώτα απ' όλα καλά, ε, αρχές του φθινοπόρου, μάλλον όχι αρχές του αυθινοπόρου, Έχει. το αυθινοπόρου, να το πούμε έτσι, έτσι. Ε, θα έχουμε πάλι ένα ραντεβού για το φαντάστικο 2016. Έτσι. Γιατί, ξαναλέω, ήρθαμε εδώ πέρα για να μείνουμε, να σας κρατάμε παρέα και να περπατάμε στα μονοπάτια της φαντασίας ε, μαζί. Θανάση και εγώ από τη σειρά μου ε, εκ του Music Heaven βέβαια και του Xlibris της εκπομπής να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεχθήκες ε, και εσένα και το σύλλογο προφανώς που δεχθήκατε να μιλήσετε για το Φαντάστικον ε, και να σου πω ότι ε, εγώ προσωπικά τη χάρηκα πολύ αυτή τη συνέντευξη και στις επόμενες σε όσα διοργανωθούν στο δρόμο για το φαντάστηκο του 2016 θα έχουμε την ευκαιρία με μήνυ συνεντεύξεις με τον ΑΒ τρόπο. Εγώ θα ήθελα να ε, σας έχω κοντά, να το πω έτσι, στη, στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Έτσι. Πολύ καλό, καλό βράδυ. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή σας νύχτα.